της πόλης βάζουμε μια πολύχρωμη γραμμή Radio Reboot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 Τρελός παιδί, ηλίθιος, να δεχθεί γυναίκα, πρεζάκια, σιτιά, σιλιάδες, από το τελευταίο, από το κάτω για τους κατάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στι 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, φάγαμε, επανήλθαμε. <laughs> φάγαμε, φάγατε, φάγαν. <laughs> Και είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Red Reboot για ακόμη μια Παρασκευή ζωντανά αυτή τη φορά. Για την προηγούμενη εβδομάδα, όποιος δεν το κατάλαβε, ήτανε κονσέρβα, αλλά δεν πειράζει. Στα δύσκολα, ήμασταν πάλι εδώ η εκπομπή Παρίας που είναι μια κοινωνικοπολιτική εκπομπή θα λέγαμε ή θα επιθυμούσαμε να είναι που έτσι αναδεικνύει διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που μας απασχολούν τώρα θα μου πεις φίλε μου Παρία σας απασχολεί τόσο πολύ τα άνημε και τα μη που λένε διάφοροι ε, για ακόμη μια φορά θα συνεχίσω να σχολιάζω όλο αυτό γιατί ζούμε όλοι μέσα στην κοινωνία αυτή σε μια κοινωνία του θεάματος και νομίζω ότι σαν μια παράσταση, ε, όπως με τις ταινίες, όπως και με τα animation, ε, μπορούμε να σχολιάσουμε διάφορα πράγματα, τα οποία σίγουρα δεν προάγουν την ιεραρχία, τον ρατσισμό και αυτά και καλό θα ήταν να είμαστε εδώ και να συζητάμε και για αυτά τα πράγματα, για πράγματα που κάποιο φαίνονται εντελώς ξένα, ειδικά ε, για ιαπωνικέ ιαπωνικές δημιουργίες που ξέρουμε την ιαπωνική κοινωνία και κουλτούρα, ότι σαν κοινωνία συντηρητική, σαν κουλτούρα, τα βγάζουν όλα εκεί προς τα έξω έτσι και έχουν όλα αυτά τα περίεργα. Εμείς σήμερα τι ήρθαμε να κάνουμε. Σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο, ο οποίο ε, όταν τελειώσαμε εδώ, με το Σίντζι, την ξένια, την ξένια και το Σίντζι, κάναμε πριν από κάποιους μήνες μια θεματική εκπομπή για τα οικολογικά μηνύματα σύστενίες του Ακυρα Κουροσσάβα. Το Μιαζάκη, πες <laughs> το μπήσαμε, έτσι. Ναι. Ε, εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον κουροσάβα Όχι για τα οικολογικά ναι, μηνύματα, ναι. για τα έχει, χουστικά, έχει, επίσης, θα έλεγα. Σίγουρα, και αυτός μίλησε για, και για τη συγγένεια, μίλησε... Ε, για και... την παράνεια τη ουσία στο Ραν τέλος πάντων και αλλά... για τη συγκένεια στο Ραν πάλι και για τη στο Ραν βεβαίως ε, αλλά ας πάμε τώρα ε, ε, θα ότι... μπορούσαμε να μιλάμε εδώ πέρα για πολλή ώρα για πολλά θέματα ξέφυγα με τους μεγάλους Ιαπωνές σκηνοθέτες ναι μιλήσαμε για τα οικολογικά μηνύματα στις του Μηγιαζάκη του παππού και αδελφού Μηγιαζάκη. Είπαμε διάφορα ωραία πράγματα. Την εκπομπή μπορείτε να την βρείτε στο ηχητικό αρχείο του Πάρια, στο ρεodyreboots.arcaf.org. Και γενικότερα, να το ψάξετε, θα το βρείτε. εντάξει. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσαμε την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε, νομίζω όλοι μαζί. Κάποιο το πρότεινε, μπορεί η Ξένια, δεν θυμάμαι. Εγώ ήμουν, εγώ, ήμουν <συστά> ο perpetrator σε αυτήν την <συστά> <συστά> περίπτωση, ότι πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για σατό εικόν. <συστά> ναι, και ήταν ένα μεγάλο ναι ότι αξίζει αυτός ο δημιουργός ε, μία θεματική, αξίζουν τα έργα του δύο θεματικές, ε, μιας και τα βλέπουμε, βλέπουμε μεγάλους σύγχρονους ε, σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν αντιγράψει πολλές φορές ακριβώς τα καρέ που έχει κάνει, αλλά θα πάμε σιγά σιγά αυτά, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Σατωσικών, ο οποίος μα άφησε... Το σωτήριο έτος 2010 10. Ε, αυτά, σε πολύ μικρή ηλικία. Ε, 47-46 ετών, okay. κάπω ήταν. Ναι, είχε να δώσει πολλά, ε, αλλά μέχρι και αυτά που δημιούργησε, μέχρι και όλες αυτές τι ταινίε και οι σειρέ και τα μάγκα, είναι εκεί να μα. Ε, τα οποία να πω ότι δεν είναι πολλά σε αριθμό. Έτσι. Ναι. Οι, οι ταινίε αριθμούν μόλι τέσσερι, αλλά μιλάμε για πολύ, πολύ καθοριστικέ ε, ταινίε. Το... Πέντε. Μ... Τέσσερι. Οι ταινίε ολογίζονται σαν τέσσερι. Τέσσερι, να έχει δίκιο. Αυτό. Τέσσερι ταινίε, μετά έχει συμμετάσχει σε μερικέ σε άνυμε σειρέ, μερικά μάγκα ε, κτλ δεν είναι πολλά σε αριθμό τα έργα του. Παρόλα αυτά, η σημασία τους θα τη λέβανε πάρα πάρα πολύ εν ζωή οι σκηνοθέτες οι πάντων που αριθμούν πολλαπλάσια έργα αλλά σε καμία περίπτωση, δυστυχώς για εμάς εδώ που τα λέμε τόσο σημαντικά όσο οι δημιουργία του Η αλήθεια είναι ότι... Όσα τόσοι θα το πω για μια ακόμη φορά, το έχω πει και σε φίλους, το είχαμε συζητήσει και εμείς πριν την εκπομπή, είναι από τους σκηνοθέτε που ανεξάρτητα του medium, αυτό του animation, πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκεται σε σχολές κινηματογράφου και να μιλάμε περισσότερο για αυτόν εδώ στη Δύση. Γιατί, εντάξει, ξέρουμε όλοι για ποιου δημιουργού λέμε τις Δύσεις που έχουν κλέψει καρέ, ή τουλάχιστον θα μιλήσουμε για αυτού του σκηνοθέτε <laughs> που έχουν κλέψει ωριακά τόφια τα έργα του, ατό εικόν και τα έχουν μεταφέρει σε live action. <laughs> αυτό ο άνθρωπο δεν παίρνει είδο τη δύση, το credit που θα έπρεπε να πάρει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η δυναμική έχει ξεκινήσει και συφτάρει και τον αναγνωρίζουμε και πολύ περισσότερο από ότι 10-15 χρόνια πριν. Οπότε για μένα αυτό κάτι λέει για το legacy που έχει αφήσει αυτό ο άνθρωπο. Εσείς που μας ακούτε κρατάτε σημειώσεις γιατί μετά θα πάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας και θα του πείτε σου άρεσε η τάδε ταινία είναι παρμένη <laughs> από τον Σατώσηκον <laughs> <laughs> <laughs> τουλάχιστον μέχρι και για αυτούς τους τυποτένιους δυτικού που θα αποκαλύψουμε σε λίγο λες και κατάμε κάποιο μυστήριο τώρα μέχρι για τους εκατο... πολυεκατομμυριούχους μάλλον σκηνοθέτες μέχρι και, και αυτοί δείχνουν ότι οι αναφορές τους ήταν από έναν ιάπωνα σκηνοθέτη, μαγκάκα, animator εν ονόματι Τώρα το αναγνωρίζουν δεν το αναγνωρίζουν, δεν είναι δύσκολο πλέον γιατί η τεχνολογία έτσι με τον ΑΒ τρόπο έχει, μας δίνει μια πρόσβαση σε όλες αυτές τις δημιουργίες και άμα ψαχτείτε λίγο και χωρίς να πληρώσετε, αδέλφια, λίτες σπουλιά, ήρθε η ώρα να ε, κάνετε απεταξάμιν και να μην πληρώνετε διάφορα box set και τέτοιες αιδίες. Άμα ψαχτείτε λίγο, θα βρείτε τρόπους να βλέπετε μέχρι και τώρα σπασμένα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να μην είναι ε, μόνο, να μας χωρίζει με το θέαμα και με την κατανάλωση αυτού του θέαματος ε, τα ταξικά οικονομικά κριτήρια να μπορούν όλοι να έχουν Πρόσβαση έστω και σε αυτό. Να μου πει τώρα, θα μου έλεγε ο Μαρξιτής, ότι όχι, εμεί δεν θέλουμε να βλέπουν τίποτα, να διαβάσουν το, το κεφάλαιο σε μάγκα για <laughs> <και> να επαναστατήσουν. <laughs> όχι, όχι, όχι. Δεν θα έλεγα αυτό. Απλά θα έλεγα ότι ίσα ίσα θα προσθέτω ότι δεν κάνουμε μόνο τα ταξικά οικονομικά κριτήρια που μα χωρίζουν εδώ πέρα. Είναι ακόμα και η επιλογή την τι θα καταναλώσουμε. Να. Γιατί η πλατφόρμα έχει συγκεκριμένε επιλογέ που γίνονται από πριν. Δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε επιλογή θέλει. Εγώ θα πω σε αυτό ότι να πρέπει να δίνεται η επιλογή, να επιλέξουμε που θα δώσουμε τον οβολό μας και να μην υπάρχει ε, το άγχο ας πούμε, και το σκεπτικό του να καταναλώσουμε και κάποιο medium με κάποιους άλλους τρόπους. Δηλαδή... Ναι, α, απλά αυτό θα πω εγώ, τουλάχιστον σαν ξένια. Από εκεί και πέρα ο καθένας και εννοείται κάνει ό,τι καταλαβαίνει και πράττει όπω θέλει σε αυτό. Σίγουρα. Και όπω λέμε και πολλέ φορέ που κάνουμε βιβλιοπαρουσίαση, άμα μπορείτε κλέψτε τα... Δεν θα πονέσουν οι εκδοτικοί οίκοι, εκτός άμα είναι αυτοεκδόσεις. Ναι, ναι, ναι. Ε, το ίδιο συμβαίνει και για, τις, ε, για τη βιομηχανία του θεάματος, ε, τα οπτικοακουστικά ε, προϊόντα. Αν μπορείτε, πειρατέψτε τα. Έτσι, πάντα με τους πειρατέ, και όχι μόνο με το Monkey D. Luffy που είναι ο πιο αναγνωρίσιμος ε, χαρακτήρας αυτής της μης Μάλλον, έτσι έχω ακούσει. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το One Piece. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δημιουργίες του Σατός Ικών το αγαπημένου μας με το σοφιστικό γυαλί και νομίζω ότι θα κρατήσουμε μία ροή όπως την προηγούμενη φορά. Δηλαδή θα ξεκινάει κάθε ένα άτομο από εμά, θα μιλάει για κάποια ταινία, θα συμπληρώνουμε κάποια πράγματα, θα ακούμε κάποια μουσική όσο προλαβαίνουμε από, τον, από το soundtrack τη ταινία. Μιλάμε, πως είπε για τέσσερις ταινίε. Μιλάμε για το Perfect Blue, το Paprika το Tokyo Godfathers, το Millennium Actress, αυτά είναι οι τέσσερις ταινίες. Τέσσερις βασικές ταινίες είναι αυτές. Και μία σειρά. Είναι μία σειρά ε, και είναι σίγουρα δύο μάγκα τα οποία θα αναφέρουμε έτσι λίγο ε, είτε επιγραμματικά είτε και μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό dive. In. Είσαι έτοιμος για «Die forever», εσύ το ξέρω. <laughs> Μόνο tip tapes, τίποτα άλλο. <laughs> ναι, από, από βατήρα, είσαι έτοιμος. Ε, από βατήρα, ναι. Όχι συγχρονισμένοι, Κολύνιμπη, καταβήσεις. 7.5 δυσκολία. Στο πηγάδι του διαβόλου καταβήσεις. <laughs> 3.5 <-μιση> στροφές πυρούέτα. <laughs> λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με το «Perfect Blue». Ωραιότατα. Η πρώτη ταινία κιόλας. Η πρώτη, ναι. ναι. Η πρώτη, η πρώτη. Λοιπόν. Όπου μιλάμε για χρονολογία. Χρονολογία 1997. Ε, η συγκεκριμένη ταινία, να πω κιόλα ότι ήταν και η πρώτη μου επαφή με τον σατοσικόν, χωρίς να ξέρω τι είναι το σατοσικόν. Same, same same. Here. <laughs> ε, εμένα <laughs> ήταν επίσης η πρώτη ταιμία, αλλά ήξερα <laughs> τι εστίσα <αισθήσα laughs> ναι, ναι, ναι. το σηκώνω τότε. Απλά επέλεξε να δω αυτή πρώτα. Κάτι κάπως κάπου κάποτε παίζει εκεί γύρω στα 10-15 χρόνια πριν, ψάχνοντας έτσι να δω κάτι το οποίο να μην είναι το κλασικό, το, το shonen battle που βλέπουμε όλοι και τα κλασικά που ε, Ξάχνουμε και τα σχετικά και είμαστε όσοι ασχολούμαστε με το άνεμα κάλτσουρ γενικότερα. Έπεσε λοιπόν σε ένα βίντεο εσύ στο YouTube για το, για το Perfect Blue και λέει: Όπα, ενδιαφέρον. Θα κάτσω να το δω. Βάζω και το βλέπω στα καπάκια και τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία. Ενδερεστή history. <χω> λοιπόν, ε, θα πω μερικά λόγια έτσι για, το, για τη θεματική τη ταινία. Ε, αρχικά είναι για μια ταινία η οποία είναι ένας πολύ έντονος σχολιασμός σε όλο το idol culture και είναι και μία ταινία η οποία είναι προφητική για το όλο influencer culture που Λυσύ. βιώνουμε αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, η εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω, το τι περιμένει το κοινό μας από πολλών εισαγωγικών από εμάς ως creators, ως performers, ως καλλιτέχνες γενικότερα. Ε, το Perfect Blue έχει να κάνει λοιπόν ε, με μία ε, ε, ηθοποιό πρώην ε, idol τιμήμα, η οποία αποφασίζει μετά από μία, έτσι, ε, από, από μία μικρή ας πούμε ε, καριέρα στο κομμάτι της pop-μουσικής, της J-pop συγκεκριμένα, ε, να φύγει από όλο αυτό και να ξεκινήσει να ασχολείται με την ηθοποιία. Ε, όπου αυτή της η απόφαση δυστυχώς δεν το κοινό ας πούμε του idol group δεν τον παίρνει, δεν παίρνει και με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκινάει ο έντονος σχολιασμός, ε, κατηγορίες, ε, όλο αυτό γυρίζει ξαφνικά εναντίον τη. και σύντις άλλη έχουμε και το εξή φαινόμενο το οποίο είναι, το συναντάμε και στην K-pop και στην J-pop, το φαινόμενο των stalkers, ωραία όπου στην ουσία δέχεται απειλές από έναν στόλ stalker και ανακαλύπτει και ένα blog όπου με κάποιον τρόπο κάθε τη στιγμή είναι καταγεγραμμένη εκεί. Οπότε ξεκινάει λοιπόν μία, ένα, έντολο, ένα έντονο spiraling, γίνεται όλο πολύ σκοτεινό, πολύ σκοτεινές σκέψεις, έντονες ψυχολογικές και άσχημες καταστάσεις και... Ξαφνικά, όλο αυτό η πραγματικότητα συγχαίεται με τη φαντασία και η φαντασία με την πραγματικότητα. Ναι, αυτό που αναρωτιέσαι, Μα τι, πώς, τι, τι συμβαίνει, συμβαίνει Ποιο γράφει είναι, αυτό το πράγμα, Τι είναι πραγματικό, Τι δεν είναι πραγματικό, Είμαι αυτή που είμαι πραγματικά, mm. ε, Είμαι όντω αυτό που πιστεύω ότι είμαι, Ή έχω διαμορφώσει την εικόνα μου βάση του τι βλέπει ο κόσμο και... και τι θέλει πραγματικά να είμαι. Α, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Εγώ θυμάμαι να υπάρχει μια υπόνοια στην που λε. Μήπως είναι διχασμένη προσωπικότητα ναι, Μήπως ας πούμε ναι. υπάρχει ένας δεύτερος εαυτό ναι, κτλ, ναι, ναι, ναι. Το οποίο ακριβώς πατάει τόσο ωραία Με το σχολιασμό που θέλει να κάνει την μία Για τον κατακαιρεματισμό της προσωπικότητας Για έναν ψεύτικο εαυτό Ο οποίος είναι μπροστά ε, στη σκηνή τότε Σήμερα στις οθόνες κτλ. Κτλ. Και έναν άλλον εαυτό τελείω διαφορετικό πίσω από όλα αυτά ο οποίο θέλει να ακολουθήσει κάτι διαφορετικό ή οτιδήποτε ε, από εκείνη την πορεία, όπου δεν εμπορευματοποιεί τον ίδιο το έαυτο και την ίδια την εικόνα, Δεν είναι ο ίδιο ένα προϊόν όπως είναι το όνομα, πούμε, και ναι, ναι. η θέση που έχει το, το είδωλο εκείνη τη στιγμή. Ε, Ακριβώ, και είναι αυτό που λέμε όλας ε, που διάβασα πολύ ωραία, ε, identity as performance. Ε, δηλαδή, έχουμε στην ουσία την αποδόμηση της ταυτότητας, έχουμε την μετάβαση του ένας ποπάιντουλου στο κομμάτι της ηθοποιίας ε, και φαίνεται σαν να μην είναι κάτι αληθινό, αλλά κάτι κατασκευαστικό ταυτόχρονα. Ε, Αντιμετωπίζετε λίγο η κοινωνική ζωή ως μία θεατρική σκηνή, ας το πούμε έτσι. Mm -hmm. ε, είναι, λέει και η Μήμα, ε, η πρωταγωνίστρια της ταινία. Ε, Φοράει προσω... προσωπή ανάλογα με το κοινό και ανάλογα με την όποια κατάσταση. Okay, Εκεί είναι λοιπόν που χάνεται λίγο η μπάλα και η αίσθηση του εαυτού. Ε, υπάρχει αυτό λοιπόν το ερώτημα της πραγματική ταυτότητας. Ε, και γενικά είναι από τις ταινίε ε, που σε στοιχιώνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Δηλαδή... Και να, την, και να κάτσεις να την, να την ξαναβείς, θα σου δώσει πάλι την ίδια αίσθηση όπως όταν την είδε ε, την πρώτη φορά, ε, θα πω. Είναι σίγουρα, και εννοείται θα μιλήσουμε ότι είναι μία έντονη κριτική στην βιομηχανία του θεάματος, πώς λοιπόν καταπατάται από τους Μαντανατζαρέου, από, ε, από τους πιο πάνω. Ε, ένας ε, άσημος ηθοποιός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρε παιδί μου τις να κάνει κάτι στο χώρο του θεάματος ε, και ότι σου φορσάρει θέλοντας και με τα, τα δικά του expectations και τις δικές του βιγίες ότι ξέρεις τι, δεν είσαι τίποτα, είσαι ένα κρέας, mm -hmm. θα πρέπει ε, να κάνεις ό,τι σου πω εγώ είσαι... αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις και θα σε φάει το σύστημα. Ή είσαι ακριβώς αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα. Ε, που έχω ακούσει σαν ε, χαρακτηρισμό που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, έχεις κάνει μπραντ τον εαυτό σου, στην ουσία. Είσαι, αυτό, το δοτήσεις τον εαυτό σου σαν προϊόν, έχεις κάνει τον εαυτό σου προϊόν. Οπότε, εξού και ότι οι καταναλωτές αυτού του μπραντ, που είναι οι fans, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και με νο... βάση των νόμων τη αγοράς έχουν δικαίωμα να αντιδράσουν από τη στιγμή που το προϊόν τους αλλάζει μορφή και περιεχόμενο. Και σου λένε, όχι, εμείς δεν θέλουμε να πας να γίνει ε, ηθοποιός, εμείς θέλουμε να σε βλέπουμε πάνω στη σκηνή να κουνιέσαι, να τραγουδάσαι, να, να περνάμε όλοι καλά εδώ πέρα. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που στην ουσία η εικόνα σου είναι δημόσια. Ακριβώ. Δεν έχει το δικαίωμα τη επιλογή και θα πρέπει εσύ ω ε, δημόσιο πρόσωπο να κάνει. Να υπηρετήσει. Να το κοινό σου γιατί αυτό σε έχει φτάσει εκεί που είσαι. Γιατί είσαι ένα προϊόν πλέον. Είσαι, αυτό. Ένα, προϊ, είσαι ένα προϊόν. Και εννοείται ότι έχουμε, αρπαδεί μου, και κάποιε φεμι, φεμινιστικέ απολύξει όλο αυτό το γεγονό ότι στο βωμό των χρημάτων, α πούμε, μία νέα ηθοποιό σε ένα κομμάτι κρέας, έτσι, ε, εξαναγκάζεται να συμμετέχει όλα στην ταινία σε κάτι πολύ σκληρό, δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά, ναι, υπάρχουν και τι ναι, ότι Υπάρχουν ναι, υπόνοιες ναι. πολύ έτσι, άσχημες, ρε παιδί μου, αντιμενικοποίησεις, δεν μπορώ να μιλήσω, <laughs> συγγνώμη, χάνω λίγο το όνειρμό μου... Ε, είναι κάποιες κοινέ ρε παιδί μου, που αντιμετωπίζεται πραγματικά ως κάτι το οποίο είναι ένα πράγμα και είναι και ένα τυράκι για το male gaze, δηλαδή, αυτό η αξία της καθορίζεται από το πόσο διαθέσιμη και πόσο σεξουαλική είναι. Το οποίο δεν να πούμε ότι, κακά τα ψέματα, αυτό το, αυτού του είδους η, ε, το setting, τέλο πάντων, στην Ιαπωνία υπάρχει σε πολύ έντονο βαθμό σε πάρα πάρα πολύ έντονο βαθμό Δηλαδή δεν είναι ε, Μια το, το, η, η περιγραφή για την κοινωνία Και για την ζωή ενός ε, Pop idol, J-pop idol Που δίνει το Perfect Blue Δεν είναι μια τραβηγμένη περίπτωση Σε καμία Είναι, στην ουσία, είναι πραγματικά μια η, η μέση περίπτωση Ενός γιατί Μπορεί να σκεφτόμαστε, ας πούμε, ότι σε μια δυτική κοινωνία, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε μια αντίθεση τέτοια, ε, πόσους pop καλλιτέχνες μπορεί να έχεις. Θα έχεις κάποιες δεκάδες, έτσι, maximum, να το πω και έτσι. Μετά είναι κάπως το χάος. Στην Ιαπωνία και στην Κορέα πλέον, ας πούμε, του σήμερα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μιλα... Ο... Ίσως εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα... Η Κορέα εξεφύγει σε αυτό, ναι. έχει ναι. κρατάει πρωτεία. Πρόσεξε. Ναι, ναι. Συγγνώ, ε, ναι. άλλη κουβέντα, αλλά να πω εδώ πέρα ότι λίγο αν το ψάξει κανένας, θα δει ότι η Κορέα πήρε τη σκυτάλη εκεί που το άφησε η Ιαπωνία ε, στα τέλη των ΟΟΟΥΣΟ. Δηλαδή, ναι, ναι. Α, ε, στα, μέχρι και τα ous μέχρι περίπου το 2010, η Ιαπωνία ήταν η κύρια παραγωγή ε, pop idol σε όλη την Ασία ναι, ναι, ναι. και από εκεί και πέρα πήρε τη σκητάλη η Κορέα, η οποία έκανε αυτό που έκανε η Ιαπωνία και τρεις φορές πιο σκληρά. Αλλά θέλω να πω ότι... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, είναι, όπως είναι και στον συντοισμό, όπου έχει περίπου τις 10.000 θεότητες, κάπως έτσι είναι και με τα pop idols. Υπάρχουν τριτοδεύτερα pop idols και celebrities, ας πούμε, όπου μπορούν να τραγουδάνε στα χωριά, οριακά. και να έχουν 300 Κινό. άτομα φανατικό κοινό. Να. Όπου ο καθένας από αυτούς να ονειρεύεται ότι μία μέρα... Η Μήμα στην προκειμένη περίπτωση, η Σαγιόκο ή η οποιοδήποτε, θα γίνει η γυναίκα του. Τελείωσε. Και θα γίνει δικιά του, μάλλον. Ε, Όχι δι... και και η συγκεκριμένη δικιά του. βιομηχανία είναι αυτό που θέλει να πουλήσει, γιατί αυτό είναι που θα φέρει τα κέρδη. Ακριβώ. Μασίζεται στο. Μασίζεται πάρα πολύ. Είναι. στο, στο σεξισμό σεξι... κτλ. Είναι μπράβο, πολύ βαθύ. Φουλ, φουλ. Ε, και το βλέπουμε εννοείται και σε όλη τη διάρκεια τη ταινία και θέλω να πω ότι. Γενικά, ε, δείχνεται ας πούμε ότι το Idol Culture καλή ώρα στην Ιαπωνία μέχρι τα τέλη των ε, Zeros και τώρα που έχει πάρει ρε παιδί μου της κοιτάει Κορέα ότι είναι μια σκληρή έτσι μορφή κατακαπιταλιστικής παραγωγής Φιντείως. δηλαδή αλλοτηρώνει ταυτότητα έχω ακούσει σκηνικά και έχω και από βίντεο που επειδή με ενδιαφέρει μπορεί να μην είμαι φάντης μουσικής απλά ε, εγώ θα πω ότι είναι ένα guilty pleasure. Είναι ένα guilty pleasure. Okay, okay. Αν και έχω μείνει πολύ μακριά. Ναι, τελευταία ε... φορά που μίλησα με, με άτομα που ακούνε ακόμα K-pop και του είπα: Τι ακούω εγώ, μου είναι Εισαρχαίο. Εισαρχαίο. Ε, είναι το ότι απλά παίρνουν έναν άνθρωπο, τον φτιάχνουν όπω θέλουν εκείνοι. Δεν υπάρχει καμία. Ε, ε, Ταυτότητα σε αυτό, δηλαδή προσωπικότητα, καμία επιλογή, καμία υπάρχει. συνείδηση. ενώ ε, πρέπει να είσαι έτσι, θα είσαι έτσι, αλλιώ. Γιατί αυτό πουλάει. Έφυγε. Λέει δηλαδή, θα πρέπει να είσαι σκύνη, θα πρέπει να το δέρμα σου είναι χαρτί, θα πρέπει να κάνει πλαστικέ σου. Θα πρέπει να είσαι. το ένα, το άλλο. Θα πρέπει να είσαι αρεστό και αρεστή. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο θέμα τη γυναίκα, το ίδιο ισχύει και στα boy idol groups αντίστοιχα στην Κορέα mm -hmm. και η Ιαπωνία και τα σχετικά. Ε, είναι αυτό ένας μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης και ένα πεδίο εκμετάλλευσης, δηλαδή που αν δεν έχεις το σθένος να τα καταφέρεις, τελείωσε. Δηλαδή θα μιλάμε μπορούσαμε... τώρα για πολύ ακραία σκηνικά. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια άλλη μια εκπομπή ναι. για την βιομηχανία των ιδόλων στην σίγουρα, σίγουρα και στην Ισχύει. Απλά και όλα στο Perfect Blue είναι πραγματικά μία ταινία η οποία σε βαρα... βαράει στο ψαχνό, δηλαδή και, και μιλάμε τώρα προφητική... προφητική, γιατί προφητική... 1997. Ναι, ναι, ναι δηλαδή ήταν... Και έχουμε φτάσει στο 2026, έχουμε ακούσει πόσες αυτοκτονίες, έχουμε ακούσει ακριβώς. πόσα πράγματα, ακριβώς, ακριβώς. πόσες ε, τραγικές ιστορίες, ας πούμε, και αυτά έχουν υποθεί 30 χρόνια πριν. Ακριβώς. Ε, και θέλω να κλείσω το ότι στην ουσία καταλαβαίνουμε ότι ε, δεν είναι ότι η μήμα απαραίτητα είναι αδύναμη. Σε καμία περίπτωση. σα-ίσα σε... σπάει και μαζί τον κύκλο. Ναι, σπά... Μας σπάει. πάρα πολύ κύκλο. δυναμική. Ε, δεν σπάει, σπάει τον κύκλο. Είναι όμω. Ε, φαίνεται η αδυναμία της, α το πούμε, επειδή το σύστημα απαιτεί να πάψει να είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει δική τη βούληση. Ε, και οπότε ναι, δεν μιλάμε για ένα απλά ψυχολογικό thriller. έτσι. Πραγματικά είναι ότι. Τι, τι συμβαίνει όταν προσπαθεί να ξαναπάρει τον εαυτό σου πίσω, ε, γιατί έχει χάσει όλου του υπόλοιπου να ορίσουν. Το οποίο είσαι, πραγματικά είσαι. Μπορούμε να το πάρουμε και λίγο προσωπικά πολύ και ενδιαφέρα. λίγο φιλοσοφικά. Και... Ε, ναι, θα μπορούσα να μιλάω πλένα τριώρο μόνο γι' αυτό. Ο, να να Οπότε... πούμε ότι πραγματικά, <laughs> μα, ε, ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που κάνουν το σατοσικό ακριβώ ακριβώς αυτό που είναι είναι τα διαφορετικά επίπεδα τα οποία ε, προσεγγίζονται στι ταινίε του. Δεν μιλάμε για μόνο κόμματες, μονόχροντες, μονοθεματικές ταινίες. Μιλάμε Εσχύ. για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θύγονται. Που ακριβώ θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε και να. Ε, ε, όχι μόνο να κουβεντιάζουμε, να τσακωνόμαστε και να βγαίνει και ζουμία από αυτό το πράγμα για ώρε. Και αυτό για μένα καταδεικνύει και κάτι, ότι σηματοδοτεί ότι κάτι είναι. Σημαντική. μεγάλη τέχνη, να το πω και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όσο βαρύγδουπο και αν ακούγεται. Αλλά να πούμε εδώ, νομίζω, ένα τελευταίο αστεράκι, θέλω να βάλω εγώ, ότι δεν μιλάμε μόνο για μία για ένα τεχνικό περιεχόμενο. Η ίδια η, η σκηνοθεσία ας πούμε έτσι, όλων των ταινιών του και ασχερμένα το Perfect Blue έχει έναν βηματισμό ένα pacing και τέτοια πλάνα, τέτοια χρώματα τέτοια κλιμάκωση τέτοια μουσική κτλ, κτλ όπου ακριβώς εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νομίζω το μήνυμα. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για κάποιον ο οποίο προσπαθεί να πει με έναν βεβιασμένο τρόπο που τελικά καταλήγει άτσαλο να περάσει ένα μήνυμα. Όχι. Μιλάμε για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια τέλεια ισορροπία, ας πούμε, στο, στο τελικό του ε, αποτέλεσμα προς τα εμάς. Λοιπόν, θα πω και εγώ <χει> πολύ συνοπτικά δύο λόγια. Ότι συμφωνώ, ε, δεν βρήκα κάτι που να διαφώνω με αυτά που είπατε. Ε, ε, έχει τρομερά μεγάλο υπαρξιακό βάθος αυτό, είναι απίστευτα προφητικό, το είδε να έρχεται, το έδωσε με, πάρα, με τρομερή σκηνοθεσία όπως είπες, ε, όλα τα πολιτικά, γιατί πολιτικά τα ζητήματα είναι αυτά, δηλαδή σκεφτείτε εγώ πρώτη φορά την ταινία την είδα σε ένα στέκι προβολή στο στέκι περιστερίου, και η προβολή έγραφε ότι θα ακολουθήσει κουβέντα για την κοινωνία του θεάματο. Λέω: Wow! Και είχε και την αφίσα η οποία ήταν. Σε τραβούσε. Εντάξει, η αφίσα. Λέει με το σπισμό τζάμι. Νομίζω είναι από τι καλύτερε αφίσε. Σε ισχύ που έχουν υπάρξει σε ταινία. είναι τόσο περιγραφική για το καταγεγραμμάτιο τη προσωπικότητα που κουβεντιάσαμε. Είναι φανταστικό. Εδώ να πούμε ότι ο αδελφό φίλο σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφσκι στο Black Swan. Τώρα τι να πω. Ότι έχει πάρει και αυτούσια πλάνα. Δεν περίμενα να μα το δείξει κάποια ομάδα στο Facebook το οποίο παίζει και αυτό. Μα βοήθησε βέβαια... λίγο να σπάσουμε τα τη φούσκα. Αυτή αυτούσια πλάνα βεβαίω είναι κυρίω στο Rec for a Dream. Ι Ισχύει. Και στο Rec ναι, ναι, ναι. Αλλά το κόνσεπτ είναι ολόιδα. Σε πατικοτούρα. Σε παντικοτούρα δηλαδή. Όταν, όταν είχα δει. Γιατί εντάξει, α πούμε προηγήθηκε εγώ, είδα πρώτα τον Black Swan του Aronof και όταν είχε βγει. Και ένα-δύο χρόνια μετά ήταν που είδα το Perfect Blue. Και λέει, Όπα, κάτσε. Περίμενε λίγο <laughs> να το συζητήσουμε, Φίλτα Τερανόφσκι. <laughs> και, ναι. και μετά έκανα και τη σύνδεση και με το Rake VM for the Dream. Την 15 χρόνια πριν, ναι, ενώ ναι, ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι, Γι' αυτό λέμε ότι ε, δυστυχώ δεν δίνεται τόσο μεγάλο credit σε αυτόν τον άνθρωπο. Απόψη κοινοθεσία, από από φιλοσοφικών μηνυμάτων. Από, από, από, από. Δηλαδή, πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τέτοιου ανθρώπου. Και το θετικό είναι ότι σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί, ελπίζω να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Θα ήθελα να συμπληρώσω πλάς πολύ, πολύ γρήγορα, ε, επειδή το ανέφερες και πριν για την ταυτότητα. Εδώ έχουμε παιδιά μια ταινία η οποία μιλάει για την ταυτότητα, για την κατάρρευση και την ε, όπως το είπες πριν ότι δεν θα είσαι. Ξέραμε παλιά, αν, μάθετε, αν, αν δείτε, αν διαβάσετε, αν γνωρίζετε, τα παιδιά του τσίρκου λεγόντουσαν, που υπήρχαν γονεί που από πολύ μικρά πηγαίναν τα παιδιά, τα μαθαίναν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, να. από ενός ετών. Και μετά τα παιδιά πηγαίναν στο τσίρκο και η ζωή τους ήταν αυτό να προσφέρουν ένα θέαμα. Ήταν παιδιά χωρίς επιλογές, χωρίς επιθυμίες. Η ζωή τους ήταν αυτό. Και πάμε μετά στα Pop Idol, το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα. Στη Μήμα δεν βλέπουμε κάποια πατρική φιγούρα την οποία την έχεις πρόξει. Γιατί η πατρική φιγούρα είναι το σύστημα. ένα σύστημα yeah. που την οθεί. Στην κατάρρευση... Τη ταυτότητα, η οποία ουσιαστικά βλέπει ότι έχει κάποια συμπτώματα διαταραχή, όταν δεν ξέρει ποιο είναι, τι και πώ και η ταινία ε, ναι, πολύ. Συγκλονίζεται. Mm. Κλονίζεται μάλλον ε, ψυχικά βεβαίω. Και αριστοτεχνικά σε βάζει ψε, ε, ψεσκεπίσει, ότι τώρα το βλέπει, δεν το ναι, είδε. Ναι, ναι. Μήπω έχει τρελαθεί. Σιγά-σιγά η ταυτότητα. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα μπροστά τη. Αρχίζει και χάνεσαι και εσύ Ο Ω παντάξει, τι είναι αυτό, Όνειρο, Πραγματικότητα, είναι ψευδέ οδηγείται στην ψύχωση τι δεν οδηγεί έχει το manager που δεν αναφέραμε Να είσαι, γενικότερα και είναι σαν ένα σεφιάλτη ένα σεφιάλτης που γίνεται κάπως πιο συλλογικός γιατί περνάει από αυτήν δηλαδή λέει ότι okay, όλα γύρω μου δεν είναι για μένα, είναι σκοτεινά είναι εναντίον μου όλοι Κάπως συνωμοτούν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματά μου στο ίντερνετ. Δηλαδή βλέπουμε όλη αυτή τη φάση της κλειδαρότρυπας ναι. που πλέον με τους influencers και τη φάση το βλέπουμε επίκαιρο μετά από 29 χρόνια. Ο κόσμος της είναι σαν ένα μεγάλο θέατρο και πρέπει να δίνει συνεχώς μια διαρκή ερμηνεία στους άλλους. Αυτό. Απλόχερα. Και τελικά θύμα... Είναι αυτή η ίδια. Και εδώ να πούμε για όποιον έχει διαβάσει την τελέγιο και η Κουαταρή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο τύπη και τα βιλία του είναι πάν δύσκολα. <Σχει> ε, ο σατό εικόν, χωρί να το ξέρει, δεν ξέρω αν το ξέρει τι έχει διαβάσει τη βλέπει, έχει διαβάσει το παιδί. Ε, όταν γράφανε κάτι τρομερά πράγματα για τον άνθρωπο πλέον από την κοινωνία του θάματος και μετά, ότι πλέον ο άνθρωπο καταναλώνει ο ίδιο την εικόνα που έχει αυτό για τον εαυτό του. Τα οποία είναι βαθύτερα επαξιακά πράγματα, τα οποία. Ε, για να κάνει μία αντίστοιχη ταινία και πέρασαν 15 χρόνια μετά το Perfect Blue. Άρα ένα επί για το Σατώσικον. Legacy, συνεχίζουμε. <laughs> Είμαστε παιδιά του. Ένα 0 Είμαστε στο ένα 0 κυρίε και κύριοι αγαπητοί αγωρατές. Ακούτε, είναι <laughs> 408 λεπτό. 401 λεπτό, συγγνώμη. Ε, Μάνταλμα βρωμάτι, θα συνεχίσουμε. Ε, και θα πάμε να ακούσουμε το Virtual Meme, το κομμάτι, και θα επιστρέψουμε με την επόμενη ταινία που μάλλον θα είναι το Παπρίκα. Που εδώ έχουμε αυτό. Έχουμε. Σωμάκι. Ε... Ε... Χάο πραγματικό. Λοιπόν, πάμε για πολύ λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Για αυτά ακούγονται από την πόλη και εμεί μιλάμε για τα έργα τους αυτός Εδώ, στην εκπομπή Παρίας, σήμερα, 17 Απριλίου του Σωτήριου του 2026, ε, περίπου 16 χρόνια μετά από το θάνατο του μεγάλου Αυτού Σκηνοθέτη, Παίρνουμε και εμείς ε, το μπαλάκι που πετάνει διάφοροι αρνοφσκίδες και ιστορίες και αναδεικνύουμε την πηγή ενός ανθρώπου ο οποίος ε, προσπάθησε και έκανε και σχολεία σε κοινωνικά και πολιτικά κάποια πράγματα τα οποία οι Ιάπωνες δεν τα συζητάνε ούτε μεταξύ τους ας πούμε και αυτό για την κοινωνία τους, ναι, ναι. τους, <laughs> εμπάς περιπτώσει, και επειδή πολλές φορές λέμε ότι είναι μια ασιατική κοινωνία, ανατολική, να ξέρετε ότι είναι με δυτικά πρότυπα. Εάν κάπου προσπάθησε να επιτύχει το American Dream, όλο αυτό το ε, παντού εικόνες, παντού διαφημίσεις, παντού χαμόγελα και από μέσα όλοι κλαίνε, νομίζω ότι η Απονία <laughs> έφτασε στην κορυφή σε αυτό. Πραγματικά, Πραγματικά. σίγουρα. Και για να μην ρίξω άλλο την ατμόσφαιρα, ε, γιατί και στι δικέ μα κοινωνίε ζούμε, ζούμε αντίστοιχα πράγματα. Χωρί να έχουμε κερασιέ. Χωρί να έχουμε ανθισμένε κερασιέ. Έτσι έτσι τουλάχιστον. <laughs> τουλάχιστον να είχαμε και τι ανθισμένες κερασιέ. Ωραία αυτό. Ήταν, αυτό. <laughs> ναι. Αφού περνάμε πλέον όλοι την ίδια μιζέρια. Τουλάχιστον αν έχουμε και κάτι ναι όμορφο, παιδί μου. Ισχύει. Ε, για όσου δεν έχουν ακούσει το perfect blue. Ε, σίγουρα ε, κάποιοι θα έχουν ακούσει το «πάπρικα» ή «παπουρίκα» που το λένε οι Άπωνε ή στα Ιαπωνικά που δεν θα το πω ποτέ, δεν πειράζει ε, θα σας μιλήσουμε τώρα για αυτή την ταινία η οποία είναι μια ταινία ε, πραγματικά η οποία μπορώ να το δώσω από τώρα ε, για την αντιγραφή, γιατί όλοι να το δώσω <Πίτε το. Ρι> ε, αφού σε τρώει να, να το <Ρι> δώσουμε να <Ρι> δώστε ε, <Ρι> το δώστε. <Κατά> <Ρι> <χάση> <Ρι> Είναι η τελευταία του ταινία μήκο, δηλαδή μιλάμε για το 2006 Δηλαδή <Ρι> πήγαμε ναι. από την πρώτη ταινία Στην τελευταία ε, Θες να <Ρι> το δώσεις από τώρα Δώστε το, δώστε το επνεύσει. και θα μπούμε σε λίγο για τους ε, φανς του Νόλαν εκεί έξω, σας έχω λίγο άσχημα νέα. Ρίχτο. Ότι στην Οδύθεια παίζουμε εμείς. Δεν είναι κάποια φοβερή διάνοια του 21ου αιώνα ο Νόλαν, όπου σκέφτηκε και σκηνοθέτησε αυτά τα υπέροχα τις υπέροχες δημιουργίες με, τα... με τους ονειρικούς Α, κόσμους. Ο Αλαζήφτος τη λέει, Νόλαν, πρώτος, το είπε. Κερδίζει ένα πακέτο λουκουμάκι <laughs> Κερδίζει ένα guest ε, στην Οδύσσια. Που... Ένα γκέστ στον παράλληλο κόσμο της Οδύσσιας. <laughs> λοιπόν, δεν είναι, λοιπόν, καλά μου παιδάκια, ο πρώτος ο που σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Ε, αλίμονο αν ήταν ο πρώτος. Ε, εντάξει, σαφέστατα δεν νομίζω πως είναι και αυτός το ο πρώτος που το σκέφτηκε Αλλά στο μοντέρνο κόσμο στο σήμερα Είναι ο πρώτος που το αποτύπωσε με αυτόν τον τρόπο Και με τι τρόπο Με τι τρόπο ε... Μέσα από το animation α, Το οποίο του έδωσε α, Μιλάμε για την ταινία Inception του Νόλαν, ναι. το Ισέψιο που λέγαμε. Το Ισέψιο, έτσι α, Το οποίο είχε πινελιές μέσα μέχρι και από τους γονείς μας, είχε μέσα τους είχε την ήταν η Αριάδνη, πώς λέγαμε. περιπτώση περιπτώσει, έστεισε ένα κόσμο ωραίο με τον δικάπριο γενικότερα μια ταινία η οποία, εντάξει, οκ, okay, χρησιμοποίησε εφέ Σενάρια και κινηματογραφικά από 50 χρόνια και Αμερικανικού κινηματογράφου, mm -hmm. ε, όταν ε, άλλαζαν τα δωμάτια και γύριζαν. Γενικότερα, είναι μια ταινία η οποία χρησιμοποίησε πολλά η είχε μεγάλο budget. Ε, α φύγουμε τώρα από τον Όλαν, α ξεφύγουμε από τι ε, ονειρομηχανέ και α πάμε τώρα στο Σατό ο οποίος ε, μα έδωσε το πιο σουρεαλιστικό, πολύχρωμο. Και όμορφο καρναβάλι ή πορεία ή παρέι. Ή κυνήγη. Εμένα μου βάζει κυνήγη. Ναι, είναι ναι, ένα ναι, κυνήγι, ισχύ, ισχύ. Είναι ένα... Μια ακατάπαυστη... Ε... Ένα... ένα κατάπαυστο... Ποδοβολητό, <laughs> να το πω και έτσι. <laughs> <laughs> ένα τρέξιμο πραγματικά. Αυτό δηλαδή έχω κρατήσει πάρα πολύ. Τι... Τον φρενή ρυθμό που κυλάμε ή πεταγόμαστε από το ένα ε, από τον έναν καμβά στον άλλον. Αυτό. Η μαγεία των κινουμένων σχεδίων mm -hmm. είναι αυτή. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να κινηματογραφηθούν να τα δεις σε live action. Σαφώς. Συμφωνώ ναι, ναι. απόλυτα. Και αυτό το πράγμα που γίνεται στο Πάπρικα ξεπερνάει ε, κάθε φαντασία κάποιου ε, σκηνοθέτη. Δεν διαφωνούμε με αυτό που λέει και ο φίλο ε, Σίγουρα δεν είναι παραγωγικό να λέμε ποιο έκλεψε ποιον. Mm -hmm. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει, μ... 100% θα συμφωνήσουμε. Απλά είναι σημαντικό, α πούμε. Μάλλον. Η, η, η... Ε, θα μιλήσω για μένα τουλάχιστον. Η έντασή μου στο να δηλώσουμε το ποιο το έκανε δεν είναι μομφή στον Όλαν είναι κάπως ένα μικρό χαστούκι ε, στους τοξικούς φαν του Νόλαν στο σήμερα, οι οποίοι νομίζουν πως ο Νόλαν είναι, δεν ξέρω, δε, δεν υπάρχει καν σύγκριση, ας πούμε, <laughs> ότι θεωρείται ο καλύτερος σκηνοθέτησης της γενιάς του και έχει κάνει... Ένας συντηρητικός μαλάκα ε, Ναι, δεν δε ναι. το συζη... όχι, και είναι θλίψη Σκληρές που κουβέρνης. μιλάμε τώρα ότι... Ε, το pop σινεμά, να το πω και έτσι, και το λέω υπο υποτιμητικά σίγουρα, το καλύτερο που έχει να δείξει είναι αυτό. Για μένα εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και εκεί κάπω εγκλωβίζονται οι fans του Νόλαν οι οποίοι δεν σηκώνουν ποτέ το βλέμμα τους πέρα από το Hollywood mm -hmm. και τα λοιπά και τα λοιπά, να δούνε μια ταινία της προκομπικής, να το πω και έτσι. <laughs> και καταλήγουμε να έχουμε ότι ο Νόλαν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Όχι ρε παιδιά, άρα είναι δυνατόν. Όχι μόνο δεν είναι καλύτερο στον κόσμο, αλλά σαφώς ε, τα πράγματα του δεν είναι ε, σίγουρα καινοτόμα ή και έλευτα. και το λέω προφανώς με όλη την, ε, την κατανόηση ότι τίποτα δεν είναι και και καινοτόμο στην ουσία του. Όλα έχουν υποθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, ε, έτσι... Ε, αλλά αλλήμωνο αν τον θεωρούμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει τις πιο τρομερές ιδέες και τις πιο... δεν ξέρω και εγώ τι αυτό. Τελειώνω τώρα αν εδώ πέρα. Πάμε στο σατωσικό τώρα. Πάμε στο σικόν τον ε, οποίο θέλουμε να κοβετιάσουμε. Πάπρικα. What is paprika? Ε, τι γίνεται σε αυτό το story να πούμε πάρα πολύ γρήγορα. Mm -hmm. Μιλάμε για μία μηχανή ονείρων ε, γιατί είναι πολύ εύκολο σαν παράδειγμα το Inception γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Το ότι είναι μία μηχανή η οποία ε, βοηθάει κάποιον να μπει μέσα στα όνειρά σου. Και σου λέει, ε, είναι αυτό μία εταιρική εξουσία. Γιατί αυτό δεν ανήκει κάποιον άλφα, ανοίξει σε μία εταιρεία. Mm -hmm. Άρα, αυτοί που ελέγχουν τα όνειρα, μήπω ελέγχουν και την πραγματικότητα. <laughs> Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει το Πάπρικα. Ο το κάνει καταπληκτικά, έχει την Πάπρικα, η οποία είναι η, η μορφή που έχει μία agent αυτή της mm -hmm. εταιρεία, να το πούμε έτσι πολύ γενικά. Ε, η οποία, ξέρεις, μπαίνει στο μυαλό σου, μπαίνει στα ονειρά σου και όλο αυτό λειτουργεί στην α, πολύ αρχή. Βλέπουμε ότι έτσι πως περισσότερες ταινίε στην αρχή δείχνει ότι γίνεται κάτι. Αυτό ισχύει. Ό,τι θέλουν να κάνουν, να κερδίσουν κάποιον, να κερδίσουν κάτι από κάποιον για... Ως, όφελος εταιρεία, μιας κυβέρνηση και αυτά λειτουργεί, όμως... Συγγνώμη, νομίζω, ε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια ενδιαφέρουσα σύνδεση. Μιλάμε για, για μια μηχανή που μπαίνει στα όνειρα. Ναι. Με μια πολύ απλή ψυχαναλυτική προσέγγιση, στα όνειρα μέσα τη βλέπουμε τις πιο μύχιες επιθυμίες μας. Έχουμε φτάσει νομίζω στο σημείο που ο καπιταλισμός τι θέλει να κάνει, να βρει αυτές τις επιθυμίες σου και να τις εμπορευματοποιήσει. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αλγόριθμο ο οποίο στο σήμερα ξέρει τι είναι αυτά τα οποία ψάχνεις και προσπαθεί να σου προτείνει τα ίδια γιατί στο τέλος της ημέρας τι θέλει να κάνουν αυτά τα μηχανήματα τα οποία σε κατασκοπεύουνε να σε κάνουν αγοράσει. Παραπάνω προϊόντα. Ε, ισχύει. Νομίζω και... ότι υπάρχει μια πολύ ωραία σύνδεση εδώ πέρα με αυτό το πράγμα. Ισχύει και γενικότερα ο Κον ε, μπαίνει πάρα πολύ βαθιά σε αυτό... Ε, μπαίνει σε όλο αυτό το εταιρικό κομμάτι γιατί έχει πολύ σημασία να σκεφτούμε την Ιαπωνία, πώ λειτουργούν εταιρείε και γιατί εταιρείε μιλάμε. Για εταιρείε και όχι από αυτέ που παίρνουν ε, πτυχία, κάτι νέο δημοκράτε, υφυπουργοί και τέτοια. Εντάξει, βλέπει. Τυχή αναφορά. Ναι, ναι, ναι. Τυχή random. Συντήχη. Συντήχη. Ονομαστικά. Ονομαστικά. δεν Δεν ξέρω πώ το σκέφτηκε. Και σου λέει ότι αυτοί είναι γιατροί, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, είναι ερευνητέ κάποιου είναι επιστημονική ελίτ και θέλουν να, να τη θασέψουν το ασυνείδητο. Τι σημαίνει να τη θασέψουν το ασυνείδητο. Ε, ο Κον απευθύνεται με τη μία σε κάθε μορφή εξουσίας που θέλει να θεραπεύσει ή να διορθώσει την ανθρώπινη ψυχή έτσι επιβάλλοντας μια κανονικότητα. Που η κανονικότητα ξέρουμε τι είναι. Η κανονικότητα είναι εκεί δεν υπάρχει. Το κανονικό είναι αυτό που ισοπεδώνει κάθε δια, τη διαφορετικότητα. Δηλαδή το μήκο και το πλάτος που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα, σκέψη, η αναζήτηση για ελευθερία, όλα αυτά τα έσω Να γίνουμε όλοι μια ευθεία γραμμή. Και έρχεται όλα εδώ αυτό που λέγαμε και πριν με το perfect blue, με το κομμάτι τη ταυτότητα, έτσι δηλαδή. Βεβαίως. Ότι θέλουμε να το ισοπεδώσουμε όλο αυτό, ότι σε θέλουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε δείχνεται, καταδεικνύεται αυτό πάλι και μέσα στο παπρίκα. Ναι. Και ποιο έχει, ναι. να mm -hmm. έχει δικαίωμα να μπει στο μυαλό σου. Ποιο έχει δικαίωμα να μπει στο μυαλό σου. Μπαίνουν, σου λέει, υποχθώνιε σκέψει, η αστυνομία σκέψη που λέμε. Ότι την αστυνομία δεν την περιμένουμε να έρθει να μα καταστήλει. Έρχεται μέσα από τι σκέψει και όλα αυτά που μα περνάει η κοινωνία σαν προϊόντα τη κοινωνία. Θα σε βάλει να ρουφιανέψεις, τα λέω πολύ λαϊκά, είναι αστυνομία σκέψη. και σου λέω ότι α, εμείς έχουμε και την τεχνολογία εμείς μπορούμε να πούμε στο μυαλό σου για το καλό σου για, πάντα. για την πάντα, ασφάλεια πάντα. όλων mm. το πήγαμε πολύ μακριά το ξαναμαζεύουμε ε, πολύ γρήγορο σχόλιο ότι είναι ένα αρκετά επαναλαμβανόμενο και ε, αν ε, θέμα το, το ζήτημα της ταυτότητα που χάνεται μέσα στο σύνολο στα ιαπωνικά. Στάνι με την ουσία, τέλο πάντων. Σε Α, πολλά πράγματα το βλέπουμε. Μα αυτοί έχουν τα κατάλληπα ήδη από το σχολείο φοράνε Α, ναι, ναι, ναι, ναι, στολές. Αυτό. Ναι, ναι, σου λέει ότι γενικά, δεν υπάρχει επιλογή, υπά... αυτό είναι. Είναι μια πολύ διόμορφη κατάσταση, γιατί ακριβώς είναι μια κοινωνία η οποία λειτουργεί ακριβώς με αυτήν την ε, του είδους την στράτευση, ας πούμε, παιδί μου, την, την ενσωμάτωση σε πρότυπα. Παρ' αυτά, αυτό κάπως προσπαθούν να ξεπηδήσουν φωνές και... Ε, ε, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσουμε και διαφορετικότητε μέσα σε όλα αυτόν τον ε, χυλό, ας πούμε. Ε, πρωτοπόρος, γιατί τώρα είναι αστείο να πούμε ότι είναι επαναστατικό αλλά ένα άνιμε, όντως, όταν θέλει να σπάσει αυτή την αλυσίδα, αυτούς του και αυτά τα όρια είναι επαναστατικό για αυτούς. Μη σας φαίνεται καθόλου Α, περίεργο. Αυτό είναι το ναι, ζητούμενο, ναι, ναι. ότι ακριβώς για αυτούς, ναι, το, το να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ένας άνθρωπος κρατάει την διαφορετικότητά του, την προσωπικότητά του, τη συνείδησή του κτλ. Ναι, είναι ας πούμε συνήθως κάτι το οποίο πάει κόντρα σε μια... Είναι ριζοσπαστική πράξη. Είναι ριζοσπαστική ναι. πράξη ακριβώς. Έχουμε κάτι πολύ γνωστό, κάτι το οποίο όλοι το έχουμε δει σε τζιφάκια, σε τέτοια, είναι η παρέλαση. Mm. Αυτό το παρέιντ που έχει μέσα το παπρίκα είναι κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού του χάου ναι. ναι, ναι, ναι. και, και διαρκεί αυτό το parade στη μισή ταινία. Δηλαδή γίνονται <laughs> πράγματα και έχουν βγει όλα τα πλάσματα. Μικροί βούδες, βάτραχοι, κλόουν, εμ, υπόνομοι. Ότι χωράει το μυαλό σα. <laughs> Χορεύουνε ναι, ναι, ναι, ναι. σε ένα parade, Το parade α πούμε, έχει. Αναλύσει ο Μπαχτίν, για οποιο δεν ξέρει, αυτό ψάξει. Μιλούσε ο τύπος για την ανατροπή της εξουσίας, πώς γίνεται και με τέτοιους τρόπους. Γελειοποιώντας μια κατάσταση, την ίδια την εξουσία, ε, να βεβηλώνουν το ιερό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχει βουδάκια που, στην Παρέλας που χορεύουν και κάνουν χαζομάρες που όχι, πιστεύουν στα βουδα. Σκεφτείτε εδώ, στο καρναβάλι, να βγαίνουν τύποι Ντυμένοι τσίζου με τρύπε στα χέρια, με μπάφου στο, στο χέρι και ξέρει, να στα γυλ... έτερ... ναι, <laughs> σταυρωμένοι. Ναι. Την επόμενη μέρα θα είχαμε πυρσοφόρους <laughs> ε, <laughs> χριστιανοταλικά. Λεμιτόμους, <laughs> Ελένη Λουκά θα τραβήξει το σκηνή. Η Λουκά θα είχε <laughs> ναι, ναι. ξυριστεί παραδειγματικά, α πούμε, για, για να δείξει την, την έντασή τη, α πούμε. Ναι, ναι. ναι. Ε, το συζητάω. Έχουμε την Πάπρικα ως μία τύπου αντίσταση. Είναι το Walter Ego, όπω είπαμε, της, τη, Ατσούκο Τσίμπα, που είναι μία πράκτορας η οποία δεν θέλει να, προσπαθεί να κάνει και άλλα πράγματα. Γενικότερα πάντα υπάρχει αυτή... Η αντίθεση, δηλαδή τι, δεν υπακούσε σε κανόνες, δεν σέβεται πολύ την ιεραρχία, μπαίνει και βγαίνει από όνειρα και πραγματικότητες, κοροϊδεύει τους άντρες συναδέλφου τη. είναι η ίδια ρευστή, είναι αταξία, είναι η ίδια η ζωή, έτσι. Επιλέγει ακόμη μία φορά πρωταγωνίστρια, μία γυναίκα ω τοσικό καθόλου τυχαίο, θέλοντας να δείξει ότι αυτό που θεωρούμε όλοι ο σπαθητικόων, τη γυναίκα ειδικά στην Ιαπωνία, αν πάση περιπτώσει γενικά, είναι αυτή που σπάει τις αλυσίδες και είναι πιο κοντά στη φαντασία από τους άλλους που είναι, έχουν την ε, εταιρική και πατριαρχική ε, κατεύθυνση, ρε παιδί μου. Ε, δεν θέλει μόνο να καταστρέψει τους θεσμού. Ε, αλλά γενικότερα θέλει να δείξει ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο απρόβλεπτη από ό,τι σχεδιάζει ο καθένας. Ε, εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλές αναλύσεις, υπάρχουν και ψυχολογικές αναλύσεις ίσως ε, το συλλογικό όνειρο μπορεί να γίνει μια συλλογική ψύχωση. Ο Κων σίγουρα έχει διαβάσει Γιούγκ, έτσι το όνειρο δεν είναι ατομικό φαινόμενο Έτσι τα αρχέτυπα που υπάρχουν μέσα όπως η παρέλεση, το κορίτσι κούκλα, ο, ο τρομακτικό δρόμος Είναι πολύ κοινά και η πραγματικότητα έτσι μετά από αυτά μολύνεται από το όνειρο και προκαλεί μια συλλογική διαταραχή σε όλους ε, και γενικότερα όταν κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλθυνό και τι όχι και υπάρχει από πίσω ένα ψυχολογικό φόβος πάμε σε πιο σκληρά καθεστώτα Έτσι, πάμε σε καθεστώτα που σου λένε ότι ζει χάιλ και τέτοια <laughs> Α, αυτά είναι τα, τα κακά ε, όπως είπαμε υπάρχουν μάχες με τις, ε, τις φίγουρες τις πατριαρχικές ε, και γενικότερα όπως είπαμε και με την ταυτότητα γίνονται πράγματα ε, το όνειρο μπορεί να είναι μια θεραπεία. Έτσι. Να θεραπεύσει ένα τραύμα γιατί το χρησιμοποιεί μέσα από ένα όνειρο. Να βρείτε τελικά την πηγή. Τι είναι αυτό που κάνει το όνειρο, το, το όνειρο αυτό εφιάλτη. Ψάχνει να βρει το τραύμα. Ψι... Ένα μέσος ίσως για την ψυχοθεραπεία, ναι, σίγουρα είναι το όνειρο. Και σίγουρα σε... Για να ξεκλειδώσει τελικά αυτό το οποίο επιθυμείς, ας πούμε, mm -hmm. και το που αυτός κοντάφτει, που μπλοκάρετε που σε δυσκολεύει κτλ. Και γενικότερα σου σχολιάζει με αυτά που σου δείχνει, γιατί γενικότερα ποιος δεν το έχει δει... Απλά να κλείσει τώρα την εκπομπή ναι, και, και να βάλει να, πάρω να πάρω το δει το παπρίκα. Για να είναι τέσσερις ταινίε τους από Δεν είναι κάτι. <laughs> ε, και στην εποχή έτσι που ζούμε που όλα πρέπει να μετρηθούν, να προβλεφθούν και εν τέλει να ελεγχθούν, έτσι, ε, το όνειρο παραμένει έτσι, κάτι που θέλουμε να το έχουμε. Είναι μία διαφυγή από την πραγματικότητα, από τη σκληρή πραγματικότητα. Και η, η εκάστοτε εξουσία... Φοβάται τα όνειρα, όχι να ονειρεύεσαι μόνο όταν κοιμάσαι, να ονειρεύεσαι και ξύπνιο. να σκέφτεσαι δε. ότι μπορούμε να, να, να, ξεπε... ναι, να ξεπεράσουμε αυτή <σφυλίσαι> την κα... κατάσταση. Ότι μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Δεν τρώμε, πώς το λένε, τύπου «there is no alternative» του ναι. Τίνα, ότι δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Αυτό είναι το καλύτερο σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι η αυτό που λειτουργεί, είναι. είναι αυτό που θα μας πάει στο μέλλον. Δεν τελείωσε η ιστορία, όπως έλεγε κάποιος... Το ε... τέλος ιστορίας. Κάποιος ναι. Ελληνο... ε, Αμερικανο-Ιάπωνας <laughs> του 1991. Πολύ καλός άνθρωπος. <laughs> που έβλεπα και τέλεια memes πρόσφατα ναι. με τον πόλεμο στο Ιράν. Που ε, είχε βγει σε μια συνέντευξη και από κάτω γράφανε. Please, Mr. Fukuyama, end, end history again. <laughs> <laughs> Και από κάτω, Mr. Fukuyama, history is happening. What do I do? Call 991. Αυτό, 911, sorry. Ε, λοιπόν, τι άλλο να πούμε για το Πάπρικα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Ε, διάφορα πράγματα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένε σκηνέ που μπαίνουν σε μία λούπα για να καταλάβεις πώς λειτουργεί όλη η ταινία, ε, ονειρικά και όχι, είναι αριστοτεχνικά ε, φτιαγμένες. Όλη αυτή η παρέλαση είναι τρομερή. Η αναζήτηση μέσα στα όνειρα, γενικότερα, είναι μία ταινία η οποία είναι άχαστη και καλό θα ήταν να τη δείτε. Μπορεί και σήμερα το βράδυ. Δεν θα σας αφήσει πραγματικά... Ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό. Ναι. Δεν θα πιάσετε το κινητό σα. Να το πούμε και έτσι. Α το πούμε, ναι, okay. ναι. πάτε... Δυστυχώ πρέπει να κάνουμε αυτό το σχόλιο. Ισχύει. Ισχύ. <laughs> και αν πάτε να το πιάσετε, ε, σκεφτείτε ότι δεν αξίζει να δείτε αυτή την ταινία. Είμαι πιο σκληρό εγώ. Oh, okay. Να σα πω κάτι. Εγώ προσπάθησα να το παίξω καλώ. Hot take, Hot take <laughs> αλλά point given. Συν του ότι ε, μιλάμε για μια ταινία όπω και ο... είπαμε και στην αρχή για τι περισσότερε ταινίε του Σοτό εικόν δεν χρειάζεται να είστε εσείς οι υπόλοιποι συνθεατές σας ε, λάτρεις συγκεκριμένα τον άνιμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια ταινία για τις για ταινίες, για, οι ταινίες σπάνε το φράγμα ε, του animation σπάνε το φράγμα του ιαπωνικού animation μιλάμε για ταινίες οι οποίες συγκλονίζουν κόσμο οι οποίοι δεν έχουν επαφή ε, με, με, με το ιαπωνικό άνιμε. Εδώ να πούμε ότι έχει στείλει ένα μήνυμα ο Άλτ. Θα το πούμε. Κριτική στα προϊόντα του ελευθερισμού στην Ιαπωνία δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Ε, ίσχυ, μόνο ευτυχώ. Ευτυχώ. Ε, θα σε χρησιμοποιήσουμε. Στείλει και άλλε πληροφορίε. Αν θε να κάνουμε μια άλλη θεματική. <laughs> Προ το παρόν, τώρα, αφού μπροστά μα είχαμε τα έργα του Σατρό Οικόνου, μέσα Ακριβώς. από αυτά θα προσπαθήσουμε κι εμεί να ε, δώσουμε αυτά τα μηνύματα. Βεβαίως. Θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Parade είναι του σουσούμου χειρασάουα και από το παπρίκα και θα επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες του, σειρές του και μάγκα. Για πάμε! Λοιπόν, επιστρέφουμε ε, ζωντανά, την εκπομπή Παρία εδώ στο Red Reboot. Σήμερα η θεματική ήταν ένα tribute, είχατε και στο χωριό σας, tribute to the world of Satoshi ε, Μιλάμε για τα έργα και τις μέρες αυτού του μεγάλου ιάπωνα δημιουργού. Μιλάμε για τα ε, μηνύματα μέσα στις ε, ταινίε του. Κάνουμε έτσι μια χαλαρή πολιτική... Ε, ανάλυση βλέπουμε βασικά τα ζητήματα που θίγει ε, Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι άλλο να δεις την ταινία 15 Μία ταινία από αυτές θα, δι, θα πεις ότι τι είναι αυτά που σχολιάζουν τα παιδιά δεν καταλαβαίνω Εγώ είδα αυτό ένα χάος ε, κουλουπού Άλλο να δεις 25 άλλο 35 Άρα εμείς τουλάχιστον εγώ που έχω ξεπεράσει όλε αυτέ τις ηλικίε μαζί ε, Βλέπω παραπάνω. Βλέπω ένα σχόλιο του σκηνοθέτη για όλα αυτά και ας μην μπούμε πάλι για μια συντηρητική, απονική κοινωνία για αυτά. Οκ, okay, τα ξέρουμε. Προχωράμε με αυτά. Πορευόμαστε. Κάτι έλεγε ξένια στο διάλειμμα ότι δεν έχουμε πει πολλά, δεν μιλάμε πολύ. Δεν μιλάμε πολύ για το γενικότερα εδώ στην Ελλάδα, για το έργο του Σατώσικών. Και ακόμα και προερχόμενος από μια συντηρητική κοινωνία πόσο, μπροσ... πόσο μπροστά έβλεπε και προέβλεπε πράγματα και οι αλληγορίες που περνούσε μέσα από αυτά που στο τέλος του μπορεί και να μην ήθελε όντως να περάσει αυτές τι αλληγορίε. Ναι. Δηλαδή, <σκέφε> <σκέφε> ασχέτως ότι εμείς τις μεταφράζουμε, πώς τις μεταφράζουμε. Ισχύει αυτό. Πάντως, επειδή, ξέρεις, σαν κοινωνικά προϊόντα, πράγματα και ίδιες ε, ε, δικές του αναζητήσεις, σίγουρα οι σκέψει αυτέ δεν ξεκίνονται από το μηδέν, ε, πήρε πράγματα από το περιβάλλον σίγουρα, σίγουρα. και τα έβαλε μέσα από τα δικά του μάτια φόρες τα δικά του γυαλιά και μας έβαλε <χωρή> και, και μας μάσε... ναι. ναι. <χωρή> και μας έδωσε και μας έτσι, μας μοίρασε λίγο από τη φαντασία του θα προχωρήσουμε και αφού ο τύπος Αλ μας λέει για το παρανόη agent ότι οκ. Okay, το προτιμώ Α μιλήσουμε τώρα για το paranoia agent και θα μιλήσουμε μετά για τις δύο άλλε ταινίε και για τα μάγκα Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Εντάξει, εγώ που έχω έτσι, δεν έχω να πω πάρα πολλά γενικότερα. Είναι από τις ε, σειρές γενικά, οι οποίες σίγουρα δεν είναι εύπεπτοι. <σχει> Σε καμία περίπτωση έτσι, <σχει> δηλαδή. Ξαναλέω, ο Σατό Εικόνας είναι ένας δημιουργός ο οποίος ξεπερνάει την τυπική άνοιμη κουλτούρα που, έχουμε, που, έχ, που έχει ο περισσότερο κόσμος βασικά στο μυαλό του. Εντάξει, αν είναι να το πάρουμε κάπως το παρανόημα είναι μία αλληγορία γενικότερα για τη σύγχρονη κοινωνία. Έχουμε ένα φαινόμενο, το φαινόμενο του Son Bat, ο οποίο εμφανίζεται στην πόλη και επιτίθεται σε κόσμο λίθαλη ε, κιόλας κάποιες φορές. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε στην πορεία της, ε, της σειράς ότι είναι... Ίσως η ενσάρκωση και η επιθυμία βασικά που έχει η κοινωνία από το άγχος και από το άγχος τη ευθύνη. Δηλαδή και τα, τους, οι των επεισοδίων που θεωρητικά ο Son and Bat επιτίθεται είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ψυχολογικό αδιέξοδο για τον αβ λόγο και κάνουν πράγματα τα οποία ε, δεν είναι μεμπτά α το πούμε έτσι, δηλαδή ναι. δεν μιλάμε απαραίτητα για πολύ καλούς ανθρώπους Ο πάτος, περίπου Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Οπότε στην ουσία βλέπουμε έντονα το φαινόμενο του μας χαϊστέρια Έτσι ε, Από τη στιγμή λοιπόν που το συλλογικό ασυνείδητο υποσυνείδητο επηρεάζεται επηρεάζεται και η κοινωνία ταυτόχρονα Έχουμε επίσης δε, και το θέμα των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, που το παίρνουν και το θέμα και το διωγκώνουν. Οπότε έχουμε και το σχολιασμό ε, στη, στη σειρά ότι, σου κάτι παρα... ότι τα ΜΜΕ παίρνουν ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός και το διωγκώνουν ε, καλώς ή την Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί και κακό, γιατί θέλουν να σφυριλατίσουν και να συνειδήσεις. Ε, οπότε όλες αυτές οι... Αφηγήσεις επηρεάζουν και την αντίληψη του κοινού και πάλι έχουμε και το φαινόμενο το τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι πραγματικό. Υπάρχει ένα lucid πράγμα, έτσι, να πλανάτε στην ατμόσφαιρα. Ε, αυτά έχω να σχολιάσω λίγο πολύ, οπότε... Ναι, θα συμπληρώσω. Ε, εντάξει, σίγουρα είναι από τι αγαπημένες μας σειρέ, να το πούμε αυτό. Ε, εντάξει, μιλάμε για μια σειρά που διαδραματίζεται... Έτσι, μετά, είναι οικονο, μετά την οικονομική ανάπτυξη τη Ιαπωνία. υπάρχει έτσι ένα επίπλαστο και ένα, μια υποκριτική αρμονία ότι όλα πάνε καλά και ο κόν έρχεται σπάει τη βιτρίνα αυτή έτσι, ε, και βλέπεις παντού από, από τους πρωταγωνιστές γιατί εδώ μπορούμε να πούμε ότι ε, είναι μπορεί να είναι και ολόκληρη η κοινωνία γιατί όμως αυτό, γιατί όλο το mass effect που ακολουθεί το παθαίνουν κάπως όλοι μαζί. Γιατί όμως, εν πάση περιπτώσει, όπως είπες όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ε, είναι στα συντρίμια τους, όπως είπες στον Πάτο, είναι αυτοί οι άνθρωποι που... Ε, οι απαιτήσει αυτής της ε, καλογιαλισμένης κοινωνίας είναι να είσαι αρεστός, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι πετυχημένος, να είσαι πρώτος ρεφίλε. φίλε. Γιατί οι υπόλοιποι ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Εκεί ισχύει αυτό. Άρα όλοι σε αυτή την προσπάθεια έτσι πέφτουν στα τάρταρα. Ο κακός της υπόθεσης που είναι ο Σονεν Μπάτ, τον οποίο στην αρχή είναι μυστηριακό, μετά τον βλέπεις δεν βλέπεις ένα παιδάκι ξέρω κι εγώ και εκεί αρχίζει όλο το μυστηριακό ότι πλέκεται ένας μύθος γύρω από αυτό το πρόσωπο έτσι, και κάθε θύμα για αυτά που βιώνουν διωγκώνει το μύθο επίδεκα μέσα από τη, όλο αυτό το μηχανισμό ε, και μείνετε σπίτια, τα έχουμε ξανακούσει αυτά για την ασφαλειά σας πρέπει να μείνετε σπίτι σας έτσι. Ε, και τι να πούμε ε, χτυπάει τον κόσμο αλλά δεν χτυπάει τυχαία αυτό το καταλαβαίνεις χτυπάει αυτούς που όπως είπαμε έχουν, κάποια, έχουν κάνει κάποια πράγματα ε, και ουσιαστικά το, το point δεν είναι τι κάνει ο τύπος, ο δράστης είναι η αντίδραση της κοινωνίας σε όλα αυτά έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης, ε, το κάνουν όλο αυτό θέαμα. Κλασικά, η μπάτση είναι ανήκαν εντελώς. Οι πολίτες κλειδώνονται σπίτια τους, γίνονται καχοί με όλα. Η παράνοια γίνεται κύριος, έτσι, ακρογωνιαίος τη της καθημερινότητας. Μιλάμε για μια παράνοια. Και είναι μια top κριτική για τον τρόπο που η κοινωνία του φόβου κατασκευάζει εχθρούς και ειδικά εσωτερικούς για να διατηρήσει τον έλεγχο. Τώρα μπορεί να σε φαίνεται υπερβολικά, αλλά η σειρά το κάνει. Και επειδή η σειρά είναι, έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, με τον τρόπο, με το pacing του, γιατί πόσα επεισόδια είναι, θυμόμαστε? Ε, νομίζω είναι μικρή, πες να είναι δέκα 10 επεισόδια, 10, κάπου κάτι εκεί. τέτοιο, νομίζω να ε, Έχει το, το, το, το κατάλληλο pacing ώστε να πεις ότι «ΟΚ, okay, okay, προχωράμε, okay, τι γίνεται εδώ». Ε, Έχουμε τους detectives οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εντελώς ε, το σύστημα και την αδυναμία που έχει αυτό. Ο ένας κλασικά είναι μεγάλος, παλιά γεν, γενιά, ε, ο οποίος έχει αναμνήσει από πόλεμο και αυτά που της λέει. Και η νέα γενιά, ο οποίος είναι ένας αποστασιοποιημένο. Ε, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι γίνεται με τόσο δεν μπορούν να λύσουν όλο αυτό το μυστήριο που κρύβεται πίσω από αυτόν. Ε, γιατί δεν μπορείς να συλλάβει έτσι μια συλλογική ιστερία ε, και τι άλλο να πούμε ε, να πούμε ότι όπως και στο παπρίκα που εντάξει, μπορεί να είναι αρκετά κοντά αυτό που αρχίζει να καλλιεργείται στο παπρίκα είχαμε την παρέλαση στο παρανόη Agent αυτή η ιστερία την, κάποια στιγμή την οπτικοποιεί και με πολύ ροζ για να καταλάβετε. Ναι. Ε, και αυτό είναι μοναδικό. Πραγματικά είναι μοναδικό. Εννοώ ότι είναι οριακά mindfuck και για αυτού που περιμένουν, όπω είπατε και πριν οι υπόλοιποι, να δει ένα κλασικό άνιμε με ένα κλασικό κακό που μπορεί ξέρεις, να είναι τύπου Munster, mm -hmm. ένα, ένα τρομερό μυαλό Genius, Death Note. Για όσου περιμένουν κάτι τέτοιο, όχι. Είναι full κριτική σε κοινωνικά. Ε, ζητήματα σε αυτά που αναφέραμε πιο πριν και είναι ακόμα πιο δύσκολο και είναι ανάλογα πάντα με την ε, ηλικία του καθένα. Αν ψάξεις να βρεις την αλήθεια πίσω από το τέρας, ε, αν αυτός είναι δολοφόνος ή είναι μια καταπιεσμένη παιδική τραυματική εμπειρία. Ε, πολλά παίζουν αλλά γενικότερα δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι φόβοι μας προέρχονται από την άρνηση να δούμε τον ίδιο τον πόνο που περνάμε εμεί οι ίδιοι. δηλαδή ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Εκεί είναι και ο φόβο τη που λέγαμε και ότι πάντα θα ψάχνουμε σε κοινωνία ένα ξυλαστήριο θύμα, ό,τι και να είναι αυτό. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Προειδοποιεί ο Κον. Προεδοποιεί mm, με αυτό. Λέει né. ότι η παιδιά ε, στην εποχή που η πραγματικότητα είναι συνεχώς επώδυνη ή η παράνοια η συλλογική, η συνομουσίας, η δαιμονοποίηση του άλλου είναι σύγχρονε, οι μορφές του αυτού, του Sonnenbatt, αυτού του τύπου mm -hmm. που χτυπάει με το χόκκι. Με, με χόκκι δεν <skech> είναι. Ε, όχι δεν είναι με είναι με μαιρόπαλλο. Μαιρόπαλλο του μαιρόπαλλο, είναι μπαισμول, μπαισμول, μπαισμول, το εθνικό του άθλημα. Το αγαπημένο άθλημα των ειωθών. Ναι, ναι Πέρα από τα μηνύματα που λέει ότι δεν υπάρχει διαφυγή γιατί τα λέει αυτά μέσα ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό ε, η σειρά είναι σκληρή δεν σε αφήνει να καθόλου ε, και ουσιαστικά απευθύνεται σε σένα και σου λέει τι τέρας κουβαλάς μέσα σου τα μας ε, θα μας πει τελικά θα μπορούσαμε να πούμε κάτω από που φοράς που λέγανε mm -hmm. οι τρύπε, αλλά ε, ε, εκεί καταλήγει ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας ενατέρας Έτσι ένα πιο χριστιανικό θα έλεγα Τύπου Αναμάρτος πρώτος λίθο βαλέτο έτσι Κάπως έτσι νομίζω Αξίζει επιδέκα να τη δείτε τη σειρά Όπως πάμε είναι μικρή και από όλε τι απόψεις και όλες, όχι μόνο για το, για το θέμα, για, για τη θεματική της σειράς ή για αυτό που προσπαθεί να περάσει ο Κον, ακόμα και από τεχνικής άποψης να το δεις, πάλι, σκηνοθετικά αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς το κατάφερε, αλλά το κατάφερε και στο paranoia agent, να είναι όλο άρτιο και όλα τα πλάνα, ό,τι και να κάνει, έχουν νόημα. Δεν είναι απλά για να γεμίσει, α πούμε, το 20 λεπτό και να τελειώσει το επεισόδιο. Όχι, είναι... Κάδρα, μιλάμε και για κάδρα κινηματογραφικά, Ακριβώς, είναι κορυφαία. Ε. Έχω δανειστεί το κομμάτι κλεισίματος και έχω φτιάξει ποτάκι εδώ στο Redo Reboot, γιατί έχει και μουσικάρες. Ε, γενικότερα, στο Λίδη, παρανόη agent, με αγάπη, αγαπάμε ροζ, ε, δείτε το χθες. Ε, θέλετε να ακούσουμε, ας ακούσουμε και το κομμάτι τη αγωγή, είναι πολύ ας. μικρό, Μια και έχουμε λίγο... Θα, τις υπόλοιπες ταινίες θα τις περάσουμε κάπως λίγο πιο γρήγορα Νομίζουμε πάντα Θα καταφέρουμε <laughs> να τις περάσουμε πιο γρήγορα Αλλά ναι για το Tokyo Godfathers δεν θα πούμε πάρα πολλά Για το Μιλένου Μάκτες Ίσως λίγα περισσότερα Πάμε να ακούσουμε το opening Γιατί το ending Το, Ο, το ακούσαμε και πριν ξεκινήσει Η εκπομπή σε σποτάκι Λοιπόν ε, Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αφού πάμε διάφορα εκτός αέρα τα οποία σίγουρα σας απασχολούσαν πάρα πολύ Επιστρέψαμε στο Perfect Blue και μιλάγαμε για το, όλα αυτά τα παιδιά του τσίρκου που πλέον ναι, το ναι. K-pop έχει καταδυναστεύσει τη ζωές μας Γνωρίζουμε διάφορα πράγματα συγκρο... Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα και πίζαν κάτι Backseat Boys Οκ, okay, Spice Girls ήταν ναι, κάπως εκεί Ναι, τώρα πάρε αυτό και Amp to 11. <laughs> Θυμάμαι, ο πατέρας μου τότε δουλεύεσαι στο υπουργείο εξωτερικών και τον στέλνανε σε π και οι ανυψιέ μου που ήταν μεγαλύτερε. Το ζητούσαν να, να, να, να τις φέρουν CD τον Backstreet Boys που την υπήρχε και στην Ελλάδα τότε τόσο εύκαιρα. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί που έδωσε νωρίτερα για άλλε Κορεάτε είχε πιο εφάνταστο από τέρας, Τεράσμο όταν θυμάμαι μέχρι σήμερα. Του χαρακτηρισμού ζαχαροκόλληδε και παλελέχοντα. Συγγνώμη, έτσι κάναμε ένα ευχάριστο ή όχι διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στι καλύτερε εκπομπέ. Τρει καλύτερε οικογένειε, εκπομπέ, και πάει ναι, λέγοντα. Ε, ε, ε, τώρα θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε για το Μιλίνου Μάκτρες, Το οποίο είναι μία ταινία του Ακόμα, μία από τι τέσσερι μεγάλου μήκου που έκανε ο Σατοσικών. Το Millennium Actress θα μπορούσες αρχικά μα διαβάσεις το story να πεις ότι είναι μια ιστορική, να πεις χωρίς πολύ ψάξιμο αυτά που είπαμε τα πιο ψαγμένα και καλά πριν mm -hmm. να πεις ότι είναι μια κατάδυση στην ιστορία της Ιαπωνίας από το 1920 που γεννήθηκε αυτή η ηθοποιός έχουμε μια ηθοποιό λοιπόν, τη Millennium Actress Ακριβώ η επόμενη μετά το glue να πούμε Μαι. είναι το επόμενο βήμα δηλαδή ε, έχουμε μια ηθοποιό Η οποία ε, μας λέει Ότι ε, Είχε στο μυαλό του τη Σέτσου Κοχάρα Μια πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό Είπαμε το και ο Στόριο Ποιος δεν έχει δει ε, Ίσως η πιο γνωστή για ναι. ε, Απονοίτας και ηθοποιός ναι, ε, η οποία για να κατάλαβετε, ήταν η χρυσή εποχή του κινηματογράφου για αυτούς περίπου από το δεκαετία του 50 και μετά. Αυτή τότε είχε μεγαλώσει. Ε, ήταν η βουλιουκλάκι για αυτούς τη εποχή. Βέβαια, χωρίς να θέλω να πω ότι η αλληλή ήταν η πρώτη σε εισιτήρια με την υπολοχαγόνα τάσα για πάρα πολλέ στην Ελλάδα. Αν σα πώνε αυτό, έτσι, σκεφτείτε τι. Λοιπόν, πολυεπίπεδη και αυτή η σειρά. Και αυτή η ταινία, συγγνώμη, δεν μένει μόνο στην ιστορία, εμ, ούτε στην πολιτική. Εμ, η ιστορία και η πολιτική είναι πραγματικά αυτά που πλάθουν την ίδια την ηρωίδα. Γιατί σε αυτή την ηρωίδα τη βρίσκουμε γιαγιά και πήγε ένα νεαρός ντοκιμαντερίστας. Νεαρός. Ναι, εντάξει. Με, σχεδόν με σύλικας Ναι, α, αλλά γενικότερα έχει το πάθος να, ε, δώσει, έτσι, mm. να δώσει και αυτό σε ένα κινηματογραφικό προϊόν mm -hmm. ή το το δινοείδη, ε, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους και να αφηγηθεί μια ιστορία η οποία θα χειραφετήσει στον κόσμο, ξεκινά από το καλό και το άλλο είναι απλά ένα προϊόν να εκαταναλωθεί από τον κόσμο έτσι από mm -hmm. κάποια γυναίκα η οποία στους ρόλους της τους επέλεγαινε μεν κάπως αλλά αναπαριστούσε και πράγματα που ίσως δεν τη αρέσαν τόσο πολύ Εγώ να το πάω πιο το... πολύ νιώθω ότι κάπως ε, όπως, την, όπως έδωσε την εικόνα πούμε, έτσι, το νιώθω ότι σαν να μας έδειξε ότι εκπροσώπησε μια εποχή αυτό νιώθω πιο πολύ, Λάει. όπως αντίστοιχε και έτσι Σέτσικο Χάρα, ας πούμε, ναι, ναι. στην πραγματική ζωή. Αρκετές εποχές, mm -hmm. γιατί κάνει την αρχή με το, με το σεισμό. Ναι ναι, ναι, ναι. Είναι ο σεισμός που, αυτή είναι ο σεισμός Κάντο το 1923, σημαντικός. Ε, σημαντικός ενώ... Great Κάντο Earthquake, ναι. Από ναι. το πολύ σημαντικά πράγματα στην ναι. ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία της Ιαπωνίας. Ναι, ήταν ένα τραύμα. Και όπως έλεγε ο Φρόιντ, ναι. στην παιδική ηλικία πράγματα σκληρά που συμβαίνουν. Είναι ένα ναρκοπαίδιο. Mm -hmm. Σε αυτό το ναρκοπαίδιο πέσανε και αυτοί συλλογικά με mm -hmm. τόσου νεκρού και μια τεράστια καταστροφή. Ε, ήταν το τραύμα της γέννησης για τη φίλη μας αυτό. Mm -hmm. ε, την οποία... Στην ταινία τη λένε Τσιγιόκο. Τσιγιόκο, σωστά. Ναι. Τσιγιόκο. Φουτζιγουάρα. Δεν θυμάμαι. Τσιγιόκο, θυμάμαι. Τσιγιόκο, ναι, έτσι. Ε, μετά από αυτό προχωράει η κατάσταση μιλάμε μετά, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δηλαδή έχει ένα ε, αλματάκι έτσι, γιατί μετά την καταστροφή πάμε από εκεί που αρχίζει η χώρα και ανεβαίνει έτσι. Περίμενε, μιλάτε τώρα για την αφήγηση τη ταινία για, για την ζωή της Τσιγιώκο γιατί τη ζωή της Είναι πριν τον δεύτερο παγκόσμιο νομίζω Είναι λίγο ακριβώς ε... ναι, ναι, πριν είπαμε το σεισμό η, η παράλληλα ναι, ναι. που γνωρίζει τον ε... Ποιον τον καλλιτέχνη. Τον καλλιτέχνη. Τον ελεγχρωματιστή. Τον πρώιμο γραφιτά, θα μπορούσαμε να πούμε. Σωστά, γιατί έκανε και στον τοίχο. Επαναστατικό, full, κανένα δεν είναι. Δεν υπάρχουν και δεν είναι. Καλύπτουν διάφορα αρχιτυπικά πράγματα. Και αυτό ο επαναστάτη καλλιτέχνη. Βεβαίω, βεβαίω. Και ο κυνηγό του. Στερεοτυπικά πράγματα με τον ίδιο τρόπο, ναι. Ε, έχουμε την μοντέρνα Ιαπωνία έτσι πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία έχει σηκωθεί από το σεισμό και αρχίζει και φτάνουμε σιγά σιγά στο... και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο τον οποίο το δείχνει έτσι με μια πυρηνική καταιγίδα αν θυμάσαι. είναι κάπως <Το έτσι, θύμα, έτσι είναι λίγο... Το θυμάμαι, το δείχνουμε σφοδρότητα πραγματικά Φουλ ε, Όπως και ήταν δηλαδή Μετά έρχονται είπα, την εκδημοκρατίζουν τη χώρα Φέρουν και τη λογοκρισία τους μαζί φυσικά ότι οκ ότι είχατε. Είχατε τώρα θα ακολουθήσετε το πιο ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς οι Άπωνες το κάνανε πολύ καλά εκατοντάδες χρόνια αυτό. Το κάνανε. Βρήκαμε και αυτή αυτή είναι τώρα η σκληρή ταβάδες της περιοχής. Ευτυχώς. Ευτυχώς για τους ίδιους και ευτυχώς για εμάς που μπορούμε να δούμε μια διαφορετική της Ιαπωνίας. Να πούμε ότι οι τρεις σκληρές δεκαετίες όπου πέρασε η Ιαπωνία υποαμερικάνικη επιτήρηση, γιατί υπηρχε στην ουσία συμβούλιο παρά την κυβέρνηση που ήταν... Παρά τον αυτοκράτορα παρά... την κυβέρνηση, γιατί ναι. πλέον ο αυτοκράτορας δεν ήταν αυτός που ήταν πριν τον Δεθνικό Πόσμιο Πόλεμο. Αυτό έγινε στην ουσία, ευτυχώς βέβαια, στην προηγουμένη περίπτωση. Ε, εκείνες οι τρεις δεκαετίες ήταν... Στην ουσία έλεγχε όλη την κατάσταση η Αμερικάνικη κυβέρνηση και είχαμε τις τρεις πιο ταραγμένες πολιτικά δεκαετίες της Ιαπωνίας με πολύ σημαντικά κινήματα αμφισβήτηση. Να σου θυμίσω τα... Τα βιντεάκια που σου έχω δείξει. Ναι, ναι, ναι, <χει> <όχι. laughs> και, και είναι μια μνήμη που επειδή αυτή η ταινία μιλά για τη μνήμη Ακριβώς. συνεχώς, mm, mm. Ε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Θα το πούμε και στο τέλος ε, σαν conclusion. Βεβαίως. Ότι... Ε, ο σπόρος τι μπορεί να φέρει, γιατί και η μνήμη έτσι μπορεί να κατασκευαστεί από αυτόν που τη γράφει. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, πρέπει και εμείς να βοηθούμε έτσι να γραφτεί κάτι. Ε, αλλά πριν πάμε προς το τέλος, γιατί αυτό ήθελα να το πούμε προς το τέλος, να πούμε ότι η Τσουγιώκο... Έτσι... Τσιγιώκο, ε, Τσουΐπα. Ναι, δεν ναι, το καταλαβαίνα. Όχι, το αστειόν ότι η ανταγωνίστριά της τη λέει στην αρχή ε, με διαφορετικά ναι, ονόματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για να την μειώσει. Για τη Αυτή υποδίεται ουσιαστικά, ε, ηθοποιός μας, ε, κάθε αρχέτυπο της ναι. Ιαπωνικής ιστορίας. Mm. Την Γκέισα, που ήταν το παραδοσιακό. Την αγρότισα που ήταν δεμένη με τη γη. Την ε, Πολεμίστρια, τη Honor, ε, την την... Ε, βα... Μ... βασίλισσα, την αρχόντισσα, τη yeah. lady ας πούμε αυτό. Που ήταν μητέρα, άρα η αναπαραγωγή, γυναίκα okay. του έθνους Γενικά όλα, yeah. όλα τα στερεότυπα yeah. Yeah. των ρόλων Που μπορούσε τη γυναίκα, να έχει μια γυναίκα που, ναι, που μπορούσε να έχει μια γυναίκα στην Ιαπωνία Με ό,τι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό Και το κορυφαίο yeah. τη υπόθεση είναι ότι όλου αυτού του ρόλου τους έπαιρνε Γιατί προσπαθούσε να ξαναβρει τον καλλιτέχνη με το κλειδί. Δεν έχουμε πει ακόμα, νομίζω, στους στο ακροατές ναι, πώς πάει η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ναι. Mm -hmm. Στην ουσία, ο λόγος που η Τσιγιοκο γίνεται ηθοποιός είναι mm -hmm. γιατί θέλει να βρει αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισε για πάρα πολύ λίγο αυτό τον καλλιτέχνη τέλο πάντων, το... αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ξέφευγε από τα στερεότυπα και μπήκε σε στερεοτυπικού ρόλου μέσα από τη δουλειά τη, έτσι ώστε να καταφέρει να ξαναβρει αυτόν τον άνθρωπο. Mm -hmm. ε, τώρα δεν, θέλω να, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπω σε πολύ spoiler-table κάποια στιγμή, αλλά α το πούμε ότι παίζει, παίζει πάρα πολύ αυτό με το αρχιετυπικό και το πώ εκείνη συμβιβάζεται για να μπορέσει να ξεφύγει από το αρχιετυπικό. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Βγάζει πολύ ενδιαφέρον νόημα. Ε, ναι. Δεν το είχα παρατηρήσει ότι ακριβώ. Σπόιλερ, αλλά δεν είναι ακριβώς σπόιλερ γιατί να σας πούμε δύο-τρία πράγματα για την ταινία αυτή δεν είναι το ζήτημα Όχι, η, η ιστορία είναι το ζήτημα η αφήγηση και ναι. το ζήτημα είναι τελικά το, το πώς όλο αυτό το πράγμα αποδίδεται Έχουμε λοιπόν την Τσιγιοκο η οποία γνωρίζει κατά τύχη έναν φυγά έναν καλλιτέχνη ο οποίος κυνηγάται εκείνη τη στιγμή από την αστυνομία για πόσο μαθαίνουμε στην ουσία ε, αντικυβερνητικούς λόγους είναι κόντρα στο εποχή της και κόντρα στην βία που ασκεί η αυτοκρατορική Απωνία συγκεκριμένα εκείνη τη στιγμή στη Μαντζουρία, τέλο πάντων. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε παραπάνω. Και όντω, όπω πολύ ωραία είπε, ξένε, αυτό δεν το έχω παρατηρήσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Μέσα από τι ταινίσει, στις οποίε βλέπουμε να υποδείχνει του ρόλου η Τσιγιώκο, υπάρχει πάντα κάπου ο χαρακτήρα αυτό, αυτό ο αφευγαλαίο ε, έρωτα ο οποίος παραμένει άπιαστος, είναι πάντα ε, ο, ο αντισυμβατικός ε, χαρακτήρας στην ουσία. Οπότε έχουμε αυτό το δίπολο, αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίπολο, όπου όντως πράγματι εκείνη κάπως ακολουθεί ένα τέτοιο μονοπάτι, ενώ εκείνος πάντα είναι απών. Ναι. Και από, αλλά ίσως και ο... εκτός των τυχών, που πούμε, χαρακτήρας, κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει. Είναι κενός αυτός χαρακτήρας. Όπως ε, ουσιαστικά όλο αυτό το τέχνασμα είναι για να την κάνει να προχωράει. Ναι. Ουσιαστικά αυτό... Προσπαθεί κάπω να δείξει Πολύ ρομαντικά Ο φίλος ο λέει μοιάζει με το τιτανικό <laughs> <laughs> Δεν, είναι, <laughs> δεν στο, είναι Στο κλάμα ίσως <laughs> Ναι, ναι, ναι, στο κλάμα μπορεί <laughs> Δεν είναι σαν το τιτανικό Αλλά η όθηση που έχει Παίρνει ένα κλειδί Το οποίο συμβολίζει πολλά mm -hmm. Συμβολίζει πολλά και τίποτα Ακριβώς. Γιατί τελικά δεν ανοίγει <laughs> τίποτα Γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ και δεν έχει σημασία να μάθουμε και ποτέ. Αυτό το κλειδί όμως την κάνει να προχωρά Έτσι συνέχεια Να αναζητά. Ε... Να κυνηγάει, να ανακαλύπτει... Και, και να αρνείται να ξεχάσει. Να. Αρνείται να ξεχάσει. Βέβαια... Τα... Όταν έρχεται αυστάνουμε... το πλήρωμα του χρόνου, βέβαια. Ναι. έτσι, κάποια στιγμή. Δεν, ναι, όμως το ξαναβρίσκει. Και με το που το ξαναβλέπει, σκάει για λίγο νεότητα στο πρόσωπό της. Σαφέστατα. Εντάξει, τώρα... Δεν θα δώσουμε τώρα έτσι, Παραπάνω πάνω στοιχεία για το για το Όχι, θα το δώσουμε και... το τέλο για να είναι συγκινητικό. Το τέλο, τέλο. Το τέλο, τέλο. Το, το τέλο, ε... όχι. Γιατί να πω κάτι εδώ πέρα προ περάσπιση ναι. τη ταινία και προ <laughs> μικρού αυτομαστιγώματο <laughs> δικού μου. Ναι, ναι. Η ταινία, παιδιά, είναι μία ώρα και 26 λεπτά. Ναι. Ε, δε, δε, ται, ται, όχι, καθ, όχι, όχι, όχι. όχι. <laughs> Θέλω να πω ότι είναι σύντομη. Ναι. Έτσι. Οπότε έχει περάσει μία ώρα που βλέποντά την και κάπω. Θα πω ότι δεν έχω εκστασιαστεί ή ενθουσιαστή Είναι όντω. Έχει τον γνώριμο φρενήρι ρυθμό του κυνηγιού που είχε α πούμε το Παπρίκα και τη εναλλαγή. Mm. Ναι, δεν μοιάζει με σαν το όχι, όχι, αυτό θα πω. Ότι η συγγένεια που έχει είναι αυτή του Παπρίκα, δηλαδή της... Ε, της... Απότομη αλλά ταυτόχρονα τόσο ε, αρμονικής αναλλαγή Των κόσμων και των σκηνικών Και της ροής mm -hmm. που κυλάει σαν ποτάμι Και τα και τα και τα λοιπά. Αλλά πράγματι Ίσως γιατί okay, έχουν περάσει χρόνια από τις τελευταίες ταινίε, Ίσως γιατί έχω και εγώ μεγαλώσει Και έχω γίνει λίγο λιγότερο έτσι ε, Δεν Σε καταφέναν ε, με τον γρήγορο μοντάζ Δεν όχι, όχι όχι αυτό Ότι κάπω. Ε, εντάξει, όταν έχεις δει πλέον ένα μοτίβο, όταν το ξαναδείς, δεν θα σε συγκλονίσει όπως την πρώτη φορά που το είδες. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που με έκανε να φάω τα λόγια μου αυτή η ταινία, γιατί προχωρώντας τα τελευταία 20 λεπτά, όπου ξεκινάει και κορυφώνει η ταινία και κα, καταλαβαίνεις στην τελευταία σκηνή, με την τελευταία φράση της πρωταγωνίστριας, ποιο είναι το απάβγασμα όλου αυτού του, του δημιουργήματος είναι αυτό που λες, ρε καταραμένοι οι Ιάπωνες, ρε καταραμένες σαν τόσο το πάλι. Mm. Πώς κατάφερες να, να, να πλάσει όλο αυτό το πράγμα και να φτάσεις να, να, να δουλέψει όλη η ροή, όλο, ό, όλο το, το σενάριο και όλη η σκηνοθεσία για να μου δώσεις με τον πιο curated τρόπο αυτήν τη μία φράση που θέλεις να μου πεις. Αυτό. Και θα, ποια είναι αυτή... Θα πω στο τέλος μόνο ότι θεωρώ ότι okay, μπορεί να μην είναι τόσο μια τυπική ταινία σατώσικων όπως είχαμε συνηθίσει στο Perfect Blueprint και μετέπειτα στο Παπρίκα, αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο προσωπική ταινία του σατώσικων με την έννοια το ότι... Μου βγάζει έναν συναισθηματισμό, α το πούμε έτσι. Όπου έρχεται και κουμπώνει κιόλα και με το γράμμα που είχε αφήσει και ο Εικόν. Εγώ, καταρχά, να πω ότι δεν μπορώ να μιλήσω για ότι δεν είναι μία συνηθισμένη ταινία Σατό Εικόν. Έχει τέσσερι ταινίε, παιδιά. Ναι, δεν ναι, έχω προλάβει να το Εθελώ να πω ότι. Και οι τέσσερι ταινίε του, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. είναι ταυτόχρονα. Όμοιες και καινούργιες. Ισχύει, ισχύ, ισχύ. Γιατί αν, αν ήθελα να πω κάτι ας πούμε, για τον Σαττός Εικόν είναι ότι πόσα χάσαμε από αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε τόσο σενορίς; Πώς οι τέσσερις ταινίε του είναι ταυτόχρονα όμιες, άρα ρηξικέλευθες και πώς είχαν να δώσουν κάτι, ρε παιδί μου, πολύ συγκεκριμένο και διαφορετικό. Και οπότε δεν μπορώ να πω ότι μιλάμε για τυπική ταινία σαν το σηκώνει δεν είναι, ή αν συγγενεύουμε τις άλλες. Ναι, ναι, όλες ναι. συγγενεύουν και όλες έχουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη, αυτό. Οκ. Okay. Η τελευταία φράση θυμάστε πια ήταν. Και βέβαια. Ε, εντάξει, για πες. Συγγνώμη, εγώ την μιλάχτε στην ταινία για να Έλα, την... Έλα, συντζηρίχτο. Ε, κάποια στιγμή, λοιπόν, στην ουσία... Μαθαίνουμε και δεν έχει καμία σχέση να σας το πω αυτό Γιατί πραγματικά αν εξατήσω να σας το πω αυτό Να δει την ταινία Μαθαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγάει Σε όλη της τη ζωή η Τσιγιόκο Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει γιατί πολύ νωρίτερα Από την ηλικία που φτάνει Στο τέλος τη ταινία Να αποδημήσει η Τσιγιόκο Έχει φύγει από τη ζωή ο ίδιος Το μαθαίνει στην ουσία Στο τέλος, στο νεκροκρέβατο ε, Η ε, και αυτό που λέει ότι ε, κρίμα κάπως, που δεν μπορείς να το γνωρίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί παρόλα αυτά, τελικά, ίσως, αυτό που αγαπάω είναι το κυνήγι αυτού. Είναι αυτό το αέναο κυνήγι της αιώνιας αγάπης. Ναι. Το οποίο είναι τόσο μα τόσο βαθύ, Πάρα πολλά επίπεδα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Να το πιάσουμε από το καβαφικό σαν βγει τον για την ηθάκι, α πούμε, ότι η σημασία έχει το ταξίδι, το ταξίδι ναι, η προορισμός. διαδικασία ναι, ναι, ναι. και όχι τελικά το ίδιο το, το πρόσωπο, ο προορισμό ή οτιδήποτε. Μέχρι στο ψυχαναλυτικό, το ότι ακριβώς επειδή δεν παίρνει άργα και οστά αυτό το πράγμα, δεν. Ε, αποκτάει και την αθανασία, γιατί ποτέ δεν θα σβήσει. Πάμε, δηλαδή, εγώ θα σου λέω ότι μπορεί να πάμε και στο, στην ανακαρένα του Τολστόη, όπου σου λέει ότι πώς ο έρωτας γίνεται αθάνατος με τον, με τον θάνατο. Ότι ε, μόνο με αυτόν τον τρόπο περνάει στην αιωνιότητα ο, ο έρωτας. Οπότε είναι τόσο μα τόσο βαθύ και πολύ επίπεδο αυτό το πράγμα, ε, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και το πώς, ας πούμε, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει μιλήσει κουβέντα για αυτό το πράγμα και έρχεται να το εμπυκνώσει όλο στα τελευταία λεπτά της ταινίας. Φεύγοντας με το διαστημόπλιο, ε, χαμογελάει. Συμπολικό, έτσι, πηγαινοντας σε έναν ναι. άλλο κόσμο από... Σε μια άλλη διάσταση. Σε μια άλλη κατάσταση κιόλας. Χαμογελάει, έτσι. Ε, γενικότερα, εντάξει, πολλά πράγματα, πολύ πιο γειωμένο. Δεν, δεν κέρδισε αυτά που ήθελε. Ε, δεν άλλαξε το χρόνο, δεν βρήκε αυτό, αλλά, όπως είπες, συνέχισε να προχωράει και να κινείται. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ε, Κάπω μετέτρεψε την ε, απώλεια ε, σε κίνηση. Και η κίνηση είναι γενεσιουργός δύναμη για εμάς τους ίδιους. Όχι μόνο γενεσιουργός, νοηματοδότης, νοηματοδότης αδύναμη, να το πω και έτσι. Και, και... Μιλάμε... Συγγνώμη, πολύ μικρή παρένθεση. Ότι μιλάμε για επίση κάτι πάρα πολύ υπαρξιακό. Είμαστε σε μια ζωή ρηγμένη όπου ψάχνουμε το νόημα. Και αυτό α, α, α, η, η Τσιόκο ήρθε να σου πει το νόημα το βρήκα στο κυνήγι της αγάπης. Σημαντικό. <συνήθυν> Όχι τίποτα άλλο. Ε, είναι σημαντική δήλωση το ότι αρνήθηκε με όλους αυτούς τους τρόπους απλά να, να προσαρμοστεί και να μπει σε ένα μουσείο. Να μπει σε, mm. σε ένα μουσείο, να ναι. μπει σε μια γραμμή, να μπει σε ένα καλούπι. Ε, δείχνοντας ότι η μνήμη και ό,τι έχουμε να πούμε να φυγηθούμε είναι ελπίδα και ας την κρατήσουμε και ας την... Ε... Ζωογόνος, ελπίδα. Σίγουρα. Ε, ας τελειώσουμε και με το Μιλένου Μάκτε γρήγορα είναι γιατί έχουμε, πολύ λίγη, ώρα. έχουμε πολύ λίγη ώρα. Ναι, ναι. Και πάμε στο Tokyo Good το οποίο είναι μια ταινιάρα. Ε, είναι η πιο χριστουγεννιάτικη είναι η πιο ωραία ταινία ε, που μπορείτε να δείτε τα Χριστούγεννα. Ε, πραγματικά είναι για μένα ένα στολίδι γιατί ε, βλέποντας και το σκίτσο, γιατί πολλά πράγματα, το σκι... βλέποντας το animation, σε προδιαθέτει για πράγματα. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάπως, δηλαδή είναι ε, σκίτσαρισμένο πολύ βατά, δεν είναι κάτι υπερβολικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τίγκα ρεαλιστικό Είναι μια αλληγορία Έκανε ο τύπος μια χριστουγεννιάτικη ταινία ε, Και την έκανε τρομερή ε, Την έκανε έτσι όπως θα έπρεπε Με κόσμο ε, από τη βάση Από τα κάτω της κοινωνίας Οι οποίοι ξεκινάνε είναι το, Και ο Goodfathers από ό,τι καταλαβαίνετε Βρίσκουν ένα παιδί Τα Χριστούγεννα, νεογέννητο Κάτι λούμπεν πάκια. Δρακουίν γενικότερα είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά θα μπορούσες να την πλασάρεις ότι έχει βγει μια καινούρια Disney ταινία που λένε όλοι τέλεια και να τη βάλεις και ξέρεις ο κόσμος να πει όχι τι βλέπουμε τώρα ε, Πάλι σπάει το φράγμα των κινουμένων σχεδίων, είναι μια ταινία που στέκεται μόνη τη χωρίς να σκεφτείς, ξεχνάς ότι βλέπεις κινούμενα σχέδιο, αν και είναι τέλεια, ότι δείχνει, είναι καταπληκτικό, είναι αρκετά σοβαρό και μέσα στη χαζομάρα του και σε όλα αυτά τα εφτράπελα που μπορεί να συμβούνε, είναι βαθιά κοινωνικό και συμβολικό αυτό που γίνεται. Ένα βρέφος θα φέρει τη σωτηρία και οι τρεις μάγοι δεν είναι ακριβώς τρεις μάγοι, κατάλαβες, είναι άνθρωποι του περιθωρίου, έτσι να το πω γενικά. Και αυτοί προσφέρουν την αλληλεγγύη και την αγάπη, το οποίο άμα σκεφτείτε, ειδικά στην, στην Ιαπωνία, αλλά όχι και γενικά, οι άνθρωποι του περιθωρίου, οι παρείες γενικά... Δεν του σκέφτεσαι να είναι αυτοί που, που θα είναι δίπλα σου σε κάτι. Πάντα προσπαθείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Έναν υγιέστατο άνθρωπο, μεσόαστας φρένας, ότι αυτό όχι. Αυτός ε, για να είναι σε μια άρρωστη κοινωνία να δηλώνει ότι είναι πολύ καλά, πάει να πει ότι δεν θα είναι δίπλα σου. Λοιπόν. Το χέρι θα στο αυτοί που λένε οι τρελοί και αλλοπαρμένοι του δρόμου. Ε, Έχω σημείωσει πάρα πολλά τώρα. Θέλεις να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Ε, θέλω να πω ότι είναι έτσι μία ε, βαθιά συγκινητική ταινία με την έννοια το ότι είναι μία ταινία που σπάνια, σπάνια θα μπορούσαμε να δούμε δηλαδή που να, έχει να κάνει τόσο πολύ με το περιθώριο και όντως πώς η αγάπη μπορεί να δώσει ένα άνθρωπο ο οποίος έχει αδικηθεί από το σύστημα που κυριαρχεί έτσι, είτε αυτό μπορεί να είναι ας πούμε Μία drag queen, Είτε ένα κορίτσι το οποίο το έχει από το σπίτι Είτε Ο αλκοολικός, ο αλκοολικός. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά χρειάζεται να τι χρειαζόμαστε σαν κοινωνία για να βλέπουμε Και λίγο εκτός από τις παροπίδες μας Δηλαδή αυτό, αυτό θέλω να πω Στην ουσία ε, ότι ξέρεις τι, αν είναι να κρατήσεις κάτι από αυτή την ταινία, παιδί μου κράτα το ότι μην, ε, να, να κοιτάσεις και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ανθρώπους και να μιλήσεις και με αυτούς του ανθρώπους, γιατί όντως έχουν να σου δώσουν κάτι πίσω. Εγώ αυτό έχω να κρατήσω και έχω να σχολιάσω μόνο για την ταινία. Ε, θυμάμαι ότι σε όλη τη διάρκεια τη ταινίας έκλαιγα. <laughs> Έτσι. Αυτά είναι ε, να ναι, ναι, δηλαδή. Να συγκινήσω το εικόνα. Συμβαίνουν πολλά θαύματα στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Ε, και είναι. Τώρα θα ακουστεί, μπορεί και ερετικό, αλλά πραγματικά θα με νοιάζει. Είναι πιο χριστιανική ταινία και από χριστιανική ταινία που θα μπορούσαμε να δούμε γενικότερα εδώ, Σε Δύση και γενικά. Πολύ ενδιαφέρον. Ισχύει, ισχύει, γιατί σου δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι στι κοινωνίε που ζούμε το να φροντίζεις κάτι χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση είναι επαναστατικό πλέον. Ισχύει. Ε, πραγματικά. Ε, ε, μα ήδη, οχ, αυτό είναι τόσο μα τόσο σημαντικό που ακριβώς όλα εμπορευματοποιούνται στο σήμερα και όλα έχουν πάνω ε, ένα πράις με μια ετικέτα τιμής. Ναι, είναι πάρα πολύ περίεργο να νομίζεις ότι κάποιος, ας πούμε, πρόκειται να δώσει κάτι χωρίς να περιμένει να πάρει πίσω. Ε... Γι' αυτό και ο πραγματικός έρωτας είναι επαναστατικό, γι' αυτό και υπάρχουν τα συνθήματα αυτά στον τοίχο και τα λοιπά και τα με βρίσκουν πολύ σύμφωνο. Ισχύει. Έχω αρκετά να σχολιάσω. Απλά είναι μια ταινία, νομίζω το είπες και εσύ πολύ καλά, Ξένια, και... Έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί ακούγεται έτσι πολύ κάπως γενικό το σχολείό μας αλλά το ότι έκλεγε. το ότι μιλάμε για παρείες του δρόμου, μιλάμε για ένα παιδί που κάνει θαύματα έτσι και μιλάμε για αυτούς τους απόκληρους, τους παρείε έξω στο δρόμο που αυτοί νοιάζονται, τσαλακώνονται, γελάνε, τσακώνονται, κλαίνε. Είναι άνθρωποι έτσι, δεν είναι είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Ε, Λείπουν τις ταινίε να το πούμε αυτό. Ε, έχουμε πεθάνει με την, με την επιστημονική φαντασία ή με τις κοινωνικές ταινίε, οι οποίες είναι first world problems, έτσι, <laughs> και, και όλα αυτά. Αυτή είναι μία ταινία από τα κάτω για τα κάτω, έτσι. Ε, νομίζω ότι δεν θα πούμε κάτι άλλο. Θα περάσουμε για τέλος, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, ε, θα περάσουμε να μιλήσουμε και... Για το όπου που ο Σίντζι ούρλιαζε εδώ, ε, μας άκουσε ε, ε, ε. όλο το τετράγωνο <laughs> γιατί δεν το έχετε διαβάζει. Λοιπόν, ε, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο όπως είπε και ο Μπου. Να πούμε ότι όπως είπα, είναι δημιουργός, είναι καλλιτέχνης στα τωσικών, δεν έχει κάνει μόνο άνιμα, έχει κάνει και μάγκα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το όπου το οποίο... Ε, δυστυχώς είναι ανολοκλήρωτο. Μιλάμε, τελικά, ε, να πω και εδώ ότι νόμιζα ότι το έχει γράψει λίγο πριν πεθάνει, παρόλα αυτά, το ακριβώς ανάποδο. Το έχει γράψει στην αρχή περίπου της καριέρας του, στη, ας πούμε, το 1995, ε, ε, έχει δύο volumes, έχει 19 chapters στην ουσία είναι κάτι το οποίο διαβάζεται μέσα σε ένα απόγευμα τέλο πάντων ή μέσα σε δύο-τρεις μέρες αν θέλετε να το πάτε με λίγο πιο αργοριθμό μιλάμε για ένα φανταστικό δημιούργημα όπου ε, πολύ σύντομα η, ε, η πλοκή του είναι ότι έχουμε έναν μαγκά ξαφνικά, αν θυμάμαι καλά το μάγκα ξεκινάει με έτσι ένα πάρα πολύ έντονο σκηνικό δράσης και άξιο άξιον ενός χαρακτήρα κτλ, κτλ. Και κάποια στιγμή κάνει ένα zoom out και δείχνει ότι αυτό, το, αυτό που διαβάζεις μέχρι τό, τόση ώρα το σχεδιάζει ένας μαγκάκα. Σπάει το τείχο, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και κάπως δημιουργεί ένα universe μέσα στο universe. Με τον ίδιο τρόπο που μας έχει μάθει από τις ταινίες του. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας επιτυχημένος μαγκάκα... ο οποίος γράφει, σχεδιάζει ένα μάγκα... το οποίο οδεύει προς το τέλος του... και στην ουσία βλέπουμε, εδώ που τα λέμε... ένα επαναλαμβανόμενο προβληματικό, ίσως εισαγωγικά... ή τόσο, ε, θέμα που μας πονάει... που είναι ότι οι μαγκάκα οι οποίοι δεν έχουν σκεφτεί πώς να καταλήξουν... πώς να τελειώσουν το μάγκα τους... Και βρίσκουν κάπω βεβαιασμένε λύσει. Μία από αυτέ είναι αυτή που επιλέγει και ο χαρακτήρα μα, που είναι να σκοτώσει τον ήρωα στο μάγκα μέσα. Και συνεχίζει και ζωγραφίζει, σχεδιάζει πάντων, προσπαθώντα να ολοκληρώσουν την ιστορία. Και βλέπουμε ότι ο χαρακτήρα στο μάγκα μέσα αποκτά συνείδηση στην ουσία. Είναι κόνσιου τέλο πάντων τη κατάσταση. Καταλαβαίνει ότι είναι ένα χαρακτήρα μέσα σε ένα άνθρωπο. Είναι μια δημιουργία και ο Μαγκάκα πρόκειται να τον σκοτώσει και ξεκινάει άλλο ένα φρενήρης ε, ταξίδι το οποίο, στο οποίο μάλλον ο ήρωας του Μάγκα προσπαθεί να σωθεί από τον διαβολικό Μαγκάκα τέλος πάντων. <ρμ hoo> <tampoco> Όπως σας είπα, δεν ολοκληρώνεται στην ουσία Ιστορία. Αν θυμάμαι καλά υπάρχει ένα έμεσο κλείσιμο γιατί υπάρχει ένα storyboard το οποίο δεν είχε ολοκληρώσει δεν είχε γίνει πότε τελικά ολόκληρο chapter από τον Σατοσηκόν. Ε, όσο και αν σας ακούγεται μισοτελειωμένο, πιστέψτε με είναι τόσο μα τόσο άξιο σε σχέση με πάρα πολύ σαβούρα που έχει κλαβωρεί εκεί έξω και έχω δοκιμάσει ως ε, καταναλωτής αυτού του είδους και το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι όποιος πραγματικά θέλει το κάτι παραπάνω ε, από το μάγκα του πέρα από ένα απλό σόνεν, πέρα από μια απλή ιστορία αυτό το μάγκα πραγματικά αξίζει το χρόνο σας, το ψάξιμό σας ε, και την ευκαιρία του τέλος πάντων. Αυτό. Ε, σε άλλο πολύ σύντομο Επίσης αυτό αν θυμάμαι καλά Είναι ε, Ναι είναι θάνατον Το Dream Fossil The Complete Stories of Σατωσικών Γιούμενο κασεκί επίσης Είναι μικρές ιστορίες 15 ιστορίες που έχουν μαζέψει Που είχε από εδώ και από εκεί σκιτσάρι Ο Σατωσικών Επίσης το έχω διαβάσει ε, Πραγματικά επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον Όλες οι ιστορίε είναι μία και μία ε, με τον ίδιο ρυθμό, με, με τον ίδιο ενεργικό κόσμο, δεν ξεφεύγει. Δεν είναι κάτι που, ας πούμε, ε, ιστερεί σε σχέση με τα μεγάλα έργα, ακόμα και είναι με κρές ιστορίες. Ε, και πραγματικά, δηλαδή, αυτό. Ε, επίσης, να πω ότι ακόμα ένα τελευταίο του έργο ε, στα μάγκα είναι το... Ε, πώς είναι το όνομά του ακριβώς... Σεραφίμ, bla bla, Σεραφίμ Ουίνξ, θυμάμαι μόνο μισούμε κάπως λέγεται στην Ουσία. Ναι, αυτό είναι. Σεραφίμ 266 εκατομμύρια 500.000 δεκατελάβω εδώ εδώ εδώ πέρα. Ουίνξ, bla bla, bla, bla. Ε, Δεν έχω ακόμα να το ολοκληρώσω να σας πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει βέβαια. Σταυρώστε με. Τροπή, τροπή, Κλείσαμε το μικρόφωνο αυτό ήταν για σήμερα, Σιντζι. Δεν είμαι ο... Δεν είσαι... Δεν είμαι ο κόκου, δεν είμαι ο κόκου. Συγγνώμη να μου κλείσω το μικρόφωνο. Λοιπόν, αν μη τι άλλο θέλω να πω ότι για τους λάτρους στα τόσα σηκών εκεί έξω υπάρχουν μικροί κόσμοι να ανακαλύψετε στις σελίδες που έχει σκιτσάρει. Δεν χρειάζεται να είναι κινούμενες σελίδες ε, πίσω από έναν φακό. Ε, ευτυχώς για εμάς έχει αφήσει ε, πράγματα πέρα από τις τέσσερις ε, βασικές του και τη σειρά το Paranoia Agent. Ε, αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Ε, αξίζουν τα μάγκα του σίγουρα για αυτούς εκεί έξω όπου ε, διαβάζουνε. Πάμε να κλείσουμε, νομίζω, με δύο λόγια για το γράμμα του. Ε, πολύ ναι, σύντομα. πολύ σύντομα. Έχουμε ακόμα μερικά ελάχιστα λεπτά. Ε, μπορείτε να βρείτε, άμα πληκτρολογήσετε φυσικά, το τελευταίο γράμμα που άφησε αφού, αφού έμαθε τα μαντάτα, τα κακά, γιατί είναι τη υγείας του και πώς θα καταλήξω όλο αυτό. Ε, και θα πούμε πολύ γρήγορα, γιατί... Έχει το γράμμα αυτό, είναι πολύ δυνατό, γιατί σίγουρα κάθε φορά που ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει στα ίσα το θάνατο έτσι και πλέον δεν είναι κάτι μακρινό σαν σκέψη, αλλά σου λένε ότι υπάρχει ένα όριο. Κάτι πάρα πολύ επ επ επ ναι, επικείμενο. Ναι, ε, εντάξει, τα πράγματα έχουν άλλο βάρος αυτά που μπορεί να γράψει και για να μην σας το διαβάσουμε γιατί δεν έχουμε και χρόνο αλλά δεν έχει σημασία αν θέλετε να το διαβάσετε είναι ήθελε, ήθελε ο Σίντζι να mm -hmm. πει κάτι για μία συγκεκριμένη πρόταση και είναι μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα ήταν ε... αφετηρία για μία πολύ πιο μεγάλη κουβέντα έχουμε δύο λεπτά ε... Αυτό, ναι, να δεν δε, δε, δε θα κάνουμε αυτή την κουβέντα ναι. αυτό που ξαναλέω τα λόγια εδώ του, του Μπού ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γράμμα για να δεις πώς θα αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνη και ένας δημιουργός, ένας άνθρωπος, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο η οξυδέρκειά του για τη ζωή και για τον κόσμο, ας πούμε, για το πώς θα αντιμετωπίσει το θάνατο. Λοιπόν, αλλά νομίζω το, το σημείο το οποίο ε, πιο πολύ με συγκλώνησε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μαθαίνει ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παίρνει τις εξετάσει του τέλος πάντων κάποια στιγμή και μαθαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα σε αυτόν τον κόσμο ε, και τέλο πάντων ειδοποιεί στην ουσία του γονεί του τις τελευταίες μέρες λίγο πριν φύγει από τον ε, μάταιο του το κόσμο ε, εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι με, η, η, η μητέρα του όταν ταξιδεύει από το Σάπορο που είναι η ε, γενέτηρά του και όπου κατοικούν οι του και έρχεται να τον επισκεφτεί στο Τόκιο το πρώτο πράγμα που του λέει δεν είναι ούτε ε, τι έκανε, σπάμει στο νοσοκομείο, τρέξε, τρέξε κάνε, ράνε ε, τι αυτά θες να μας ε, πεθάνεις Γιατί δεν μας το είπες νωρίτερα Και πώς φέρες τη μητέρα κλπ; Το πρώτο πράγμα που του είπε είναι Με συγχωρεί Που δεν σε έφερα σε αυτόν τον κόσμο Με ένα πιο δυνατό σώμα Χωράει πάρα πολύ συζήτηση αυτή η φράση ε, Αλλά πριν Συζητήσουμε Που δεν θα το συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο εδώ πέρα για το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε ή ε, πού τοποθετούμαστε βάσει αυτής της αντίδρασης, γιατί αυτή η αντίδραση κρύβω πίσω μία ολόκληρη προσέγγιση για τη ζωή, για την οργάνωση της κοινωνίας, της ε, οικογένειας, των ανθρώπινων σχέσεων κτλ. κτλ. Αυτό που θα σας ε, πρότεινα να κάνετε αν πράγματι, α πούμε, κάπως σας ε, εξητάρει η Ιαπωνική κοινωνία και η Ιαπωνική κουλτούρα, είναι να δείτε πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιλαμβάνονται τον κόσμο, τις σχέσεις, τους ανθρώπους, αυτός ο υπέροχος λαός που λέγεται Ιάπωνες. Ε, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι παρατηρούμε από το γράμμα... Ε, Πώς, ε, πώς ολοκληρωμένος αισθανόταν παρόλο το λίγο που ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, και εκεί έρχεται που έλεγα και πριν, ότι ίσως τελικά το Μιλένιου Μάκτρες να ήταν το πιο προσωπικό έργο του Σατώσικον και έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλά με το τελευταίο του γράμμα, το ότι το ταξίδι του ήταν τέλειο, ότι όσο ήταν να τραβήξει, τράβηξε και ότι φεύγει απλά... Χωρί να κρατάει κάτι άλλο πίσω και χωρί να αφήνει κάτι άλλο πίσω. Και επειδή είναι πολύ βαρύ όταν μιλάμε για θάνατο, mm -hmm. όσο το σηκώνει, λέει: Έκλαψα λίγο, αλλά μου πέρασε. Όπω έλεγε το παιδάκι <laughs> του ουρανού, τόξα. <laughs> αυτό λέει στο γράμμα του. Έκλαψα λίγο, αλλά μου πέρασε. <laughs> ναι, αυτό έλεγε. Ναι. Κάποια στιγμή κιόλα λέει. Όχι, νομίζω... μην πει τίποτα άλλο, και πρέπει να κλείσουμε, θα μπει άλλη εκπομπή. Ο... Μια τελευταία φράση <laughs> ακριβώ γι' αυτό. <laughs> λέει κάποιο, να σκέφτηκα... Τελικά ίσως δεν είναι και τόσο κακό να πεθάνω <laughs> <Έτσι>. <laughs> Ίσως δεν είναι τόσο άσχημο πούμε, να πεθάνω Λοιπόν ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας άκουσε σήμερα ε, Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν live στο εδώ Και μας βοηθούσε συνεχώς ε, Μας κρατάγε τα χαρτιά Και μας έφερνε καφέδες ε, Ευχαριστώ Σίντζη Ξένια Για την παρουσία σας ακόμη μια φορά ευχαριστούμε στο και εμείς, Ματήλω, Βαρία. εμείς ευχαριστούμε και λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, Άλλη μια φορά ε, τα φιλιά μας στον άλλο που μας άκουσε όλη την εκπομπή Δυνατός ε, Τα λέμε την επόμενη μάλλον Παρασκευή ε, Την εκπομπή θα την ακούσετε, θα την μοιράσουμε όπως ξέρετε και γνωρίζετε Αυτά, έρχεται το Sci-Vibes με ηλεκτρονικές ψησιαίδελειες για όλα τα αγούστα ε, Καλή συνέχεια ε, Γεια σας Καλό βράδυ Καλό βράδυ